I'm hurting Λοιπόν γιατί οι Έλληνες 8 η ώρα κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ Μαρία Τσάνη στον αέρα Την καλησπέριζω Καλησπέρα και από μένα Και Υπερασμένη έχει δευτέρα. ένα ωραίο θέμα σήμερα να μας πει ε, και, και, ας και να το πω εγώ. Δεν ναι, είναι ναι. μόνο ωραίο θέμα έχουμε δύο εκπλήξεις σήμερα Παρακαλώ για πέσεις Τους έχω δύο εκπλήξεις ε, Η πρώτη είναι άμεσα θα παρουσιαστεί αλλά πριν θέλω να του πω ότι ε, θα ολοκληρώσουμε το θέμα για την, ε, θέση, την αποκάλυψη της, Ελλην... της, ε, γυ... της θέσης της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ναι. ε, την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί αμέσως μετά δύο μέρες είναι και η γιορτή της γυναίκας, της μητέρας. Οπότε της... κουμπώνει. Ωραία. Ε, και σήμερα θα αναφερθούμε σε κάποια άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν Ίσως πιο άμεσα, όχι περισσότερο πιο άμεσα. Μάλιστα. Ε, όπως θα έχετε ακούσει αγαπητοί φίλοι και φίλες, ε, ένας ε, Έλληνας πατριώτης, ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Βασίλειος Πέτρο Μιχελής. Καλησπέρα κύριε Πέτρο Καλησπέρα σας κύρια Μάρια, καλησπέριζω και το κοινό σας και στους φίλους που μας ακούν. Βεβαίως. Λοιπόν, μετά τις απειλές των Τούρκων, άμα απατήσετε το πόδι σας θα σας κόψουμε τα πόδια και διάφορα άλλα, που συνηθίζουν οι μεμέτιδες, Εντάξει, μω, ε. πήγε και ύψωσε την ελληνική σημαία στα Ήμια. Ποιος? Στη συνέχεια πήγε στο Καστελόριζο και είδε την κατάσταση που επικρατεί εκεί, που είναι πολύ επικίνδυνη και δεν νοιάζεται το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να έχει την, την δέουσα προστασία και βέβαια για την πράξη του αυτή στα Ήμια τον καλέσανε και να αντιμετωπίσει μία ε, Ένορκη διοικητική εξέταση στην υπηρεσία του Η οποία είναι αύριο μάλιστα για να απολογηθεί Έκανε κανένα κακό δηλαδή Αυτό ναι, αυτό εντάξει είναι Και έκανε ε, Γιατί έτσι, γιατί δεν αναγνωρίζουν το άρθρο 120 του συντάγματος Και αν το κάναμε αυτό οι Έλληνες για πάρα πολλά πράγματα Θα να. τους είχαμε πάρει φαλάγγι, Αλλά τι να κάνω, δεν αφήνουμε την πολυθρόνα μας Δεν αφήνουμε... Τις καταθλίψεις μας το ενώ... το μισθούλι... Γιατί φοβόμαστε Και δεν ξέρουμε ότι ο φόβος Είναι το βασικό του όπλο ε, βέβαια. Γι' αυτό μας τα κάνουν αυτά Για να φοβούμαστε Και να μπορούν ανενόχλητοι να κάνουν τις δουλειές τους ε, Σε φοβίζω και σε όλη... ελέγχω ε? Σε φοβίζω και μετά σε ελέγχω Βέβαια Όχι σε ελέγχω Σε εξουσιάζω Έχω έτσι Σε εξουσιάζω Έτσι ε, Δημοκρατικά όμως <laughs> Ε ναι πε <laughs> τα αυτά με τα λόγο Έλα <laughs> Λοιπόν <laughs> μην παίρνεις το άγιο όνομα της δημοκρατίας Για, για αυτά τα καθάρματα Λοιπόν προχτές μια φίλη σου Η Αργυρό Τι μου είπε τώρα σου δίνω πάσα Ατυμένη στα μέγαρα ξέρεις Πήγαινε με το αυτοκίνητο τη σπίτης Και μπροστά ήταν άλλο αμάξι Και τι έγραφε το νούμερο Islamic Republic Μάλιστα Παρακαλώ <laughs> Καλά, κοίταξε να δει. Ε, δηλαδή, Ισλαμική δημοκρατία, ρε παιδί μου. Ναι. Ε, έχουμε τι? κάνει τη δημοκρατία. Θεοκρατικόν πολίτευμα. Ε, όχι, τι έχουμε αλλάξει, όχι έννοια. Ναι. Ε, τι έχουμε αλλάξει αυτό που λέμε οι Έλληνε, το να Το να Έτσι. Mm. Λοιπόν. πάμε. Μην τσαλιστούμε από τώρα. Έχει έναν κύριο λοιπόν, σημαντικό. Ένα λεπτό, να πούμε το θέμα. Ένα λεπτό. Ε, κάλεσα Τον uh, κύριο Πετρό Γιατί όπως σας είχα πει Και την παιδεμένη Δευτέρα Στις 4 του Μάρτη ε, Υπάρχει μια νέα Διαδήλωση ναι. Και θα ακολουθήσουν και άλλες Γιατί την άλλη αυτοί λένε ναι, ναι, ναι α, για, Κυριακή Τα στις τε, Κυριακή είναι τεσορίς. Ναι Λοιπόν ε, στις 2 η ώρα Γιατί αυτοί σου λέει εντάξει, τους να πάνε εκεί, μα είπαν ό,τι μας είπαν, είπαν. Ναι. ετερώνιμο πλήθος, διάφορα πράγματα. Ο όχλος. Ο, το όπλο τους είναι οι ίδρυς και οι χαρακτηρισμοί τους. Και έχουμε και τον, από ό,τι μας είπε και χαχόλους, ο, σε εισαγωγικά... Ε, Ποιος μόνο. Ανοικές του Βλάβης ψυχοδιανοητικής, δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Α, το λένε αυτό, να το ξεχνάω. Το μόνο. Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Έχει δήμαρχο η Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ακέφαλη πόλης. Ο κύριος Μπουτάρης. Α, εντάξει. Yeah. Θα βάλω τις αρτιές μου και θα πάω πάνω yeah. που κάνει διάφορα. Ο κύριος Μπουτιάρης. <laughs> ε, μου, περιπτώσει... μου λένε από τη Λίμνο... Εάν, όμως, εάν όμως, η αντίδρασή μας είναι σταθερή... Ναι. Ενδέχεται να μα πάρουν να, να, να, κάποια στιγμή στα σοβαρά ω ως, ως πολίτε, ω ως λαό. Κοίτα, να σε πάρουν στα σοβαρά. Όταν η ηγέτη σου πρέπει να είναι μαλάκια αυτοί που θα μα πάρουν στα τους σοβαρά. Καλά, εγώ του είπα, του ρώτησα του Θεσσαλονίκη. Να είναι ασόβαροι. Λέω, Δήμαρχο, τον βγάλατε εσεί, κύριο, ποιο τον έκανε. Έλατε. Σήμερα νομίζω είχε κάτι το απόγευμα στο Δημαρχείο για να παραιτηθεί, κάτι διάβαζα, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώ. Αφού είπε θα αλλάξει το όνομα της, του, του αεροδρομίου της Μακεδονίας. Για να μπερδεύονται λέει οι τουρίστες. Ε, <laughs> λοιπόν, όχι Αυτός για να δει, έχει το έχει αλλάξουν περδέψει... οι Σκοπιανοί. Για να κρατήσουν οι Σκοπιανοί Αυτό έχει μπερδέψει τα μπούτια του, ο Μπουτιάρης. Λοιπόν, Κοίταξε, για, για να μπερδέψει κάποιος κάτι... Πρέπει να το έχει. Πρέπει να τα έχει. Ναι. είναι ένας, ένα πλάσμα... Ναι το οποίο είναι σαν την αμοιβάδα την πρωταία. Δηλαδή? Ε, δηλαδή αλλάζει μορφές, ναι. ε, αλλάζει καταστάσεις στο μυαλό του. Oh. Έχει δηλαδή, δεν μπερδεύει τα μπούτια του. Έχει, ε, όπως είπα πριν, ανήκει στο ψυχοδιανοητική βλάβη. Λες. Δεν μπορεί δηλαδή να τα κάνει αυτά τα πράγματα και να είναι... Φυσιολογικός Ά, Μου λένε εδώ άμα έχει πλαγκωθεί λίγο Στα κρασιά και έχει κάνει και ένα τσιγάρο Εκτός μπορεί. και αν, αν Μου πει Ότι είναι Φυσιολογικός οπότε τότε Πάμε Δεν έπαθο. είναι απλά προδότης Είναι εντεταλμένος προδότης Είναι εντε... Δηλαδή είναι ότι προδίδει. του έχουν πει Έτσι θα το κάνεις Ναι Λοιπόν για λοιπόν, λοιπόν... να δούμε τον κύριο ναι. που Κάθε εδώ μας περιμένει ε... Κύριε Πίτρο Μιχαίλη, θέλετε να μας πείτε ε, τους λόγους που κάνουμε αυτή την... Γιατί εγώ θα είμαι εκεί και ελπίζω, φίλοι και φίλες, να είστε και εσείς Ξανά την Κυριακή, δύο Θέλετε Ξανά να μας πείτε γιατί γίνεται αυτή... Εγώ ξέρω, αλλά θέλω να το πείτε εσείς. Αυτή η διαδήλωση, αυτή η διαμαρτυρία την Κυριακή. Ναι, βεβαίως. Τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο και στις 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα αντίστοιχα αποτελέσανε μια βαλβίδα αποσυμπίεσης ε, του ελληνικού παλμού της οργής που είχανε μέσα τους πιστέψανε ότι με την παρουσία τους σε ένα τέτοιο συλλαλητήρι ότι θα κάνανε και κάτι. Οι κυβερνώντε μας ε, το μόνο που, που κάνανε γελούσαν με μας Γελούσαν με μας δεν καταφέραμε τίποτα. Εγώ πήγα και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και συνεχίζουνε ακάθεκτα το προδοτικό τους και ανθεληνικό τους έργο. Έχουν τρελαθεί να δώσουν το όνομα και την ιστορία μας στους Λάβους δεν έχουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας και με την κουλτούρα μας. Αυτό το, το γεγονός το ότι ξαναγίνεται ένα κάλεσμα στις 4 Μαρτίου είναι το ότι αυτό το κάλεσμα δεν θα είναι ένας θεατρικός θείασος, δεν θα είναι μια παράσταση, θα είναι ο ελληνικός λαός εκεί που θα φωνάξει ως εδώ, ως εδώ και μην παρέκει Ελευθερία εδώ και τώρα ε, Αυτό θα γίνει είπαμε πότε Αυτό θα γίνει στις 4 Μαρτίου Κυριακή Ναι, Σεκινώντας από τις 2 η ώρα το μεσημέρι Μάλιστα, Μάλιστα. Λοιπόν εδώ λέει η θεάτυρα έφυλοι σου θα λάβει χώρα το συλλαλητήριο εκεί, της θέσης του μηνό και πρέπει να έχουμε μαζί μας και πιστοποιητικό για ενεργοποίηση του άρθρου 120 από την αστυνομία. Βεβαίως, βεβαίως, θα το πω αυτό. Α... Εγώ θα το, θα το κάνω. Φέρνουμε ε, ένα χαρτί ωραίο, γράφουμε από πάνω την εκπεφρασμένη μας πρόθεση και απόφαση ναι να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 120 επειδή η πατρίδα κινδυνεύει βαθύτατα από μπορεί να το χαρακτηρίσετε όπως θέλετε εγώ ας πούμε θα πω την αποδόμηση την επιχειρούμενη της ελληνικής κοινωνίας που πλέον είναι ορατή η εθνοκτονία της και στον πιο ανίδεο έτσι λοιπόν ε, μέσω της ε, καταστροφής της πεδίας του πολιτισμού, η ο μεγάλη, μεγάλη επικινδυνότητα των εθνικών θεμάτων που είναι πολλαπλά τα μέτωπα που ανοίξαν ξαφνικά και που μου θυμίζει την Τυχαίων, παροιμία ανοίξει. που λέει ο λαός μάθανε ότι... Πηδιόμαστε και πλάκωσαν και υπόλοιποι. Και ναι. Εγώ λες, έλεγα... Όλα αυτά τα μέτωπα τυχαία, έχουν ανοίξει λοιπόν, την ίδια ημερομηνία, ε, Δεν μιλώ πλέον για τα κοινωνικά προβλήματα, Τις αυτοκτονίες που δεν βγαίνουν, του ανθρώπου που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα και είναι οι Έλληνε πολίτε. Ενώ καλοπερνούν οι. Όχι πρόσφυγε, αλλά εκείνοι οι οποίοι παρανόμω μπαίνουν στη χώρα, σταθερά. Όπω επίση. Μα είπε το Συμβούλιο τη Επικρατεία ότι είναι όλοι λάθρομετανάστε. Δεν υπάρχουν πρόσφυγε. Το συμβούλιο το είπε, το λέμε εμεί. Μα και αυτό το λέω. Γιατί αυτό δε το λέω. Μα δεν λέω Γιώργο μου, δεν λέω από το μυαλό μου Ο πράγματα. Τα ακούμε όλοι αυτό. Γιώργο μου, δεν λέω από το μυαλό μου πράγματα. Εννοείται, Μαρία. Λοιπόν, και το κυριότερο, ε, την υποδούλωση την οικονομική τη χώρα, η οποία επιτρέπει όλε τι άλλε καταστροφέ, υποδουλώσει, διώσει και αποδομήσει. Στο τέλος, οι Έλληνες έχουν πλέον τρικυμία εν κρανίο και αποδομείται και όλο αυτό το αξιακό σύστημα που είχαν οι Έλληνες, τις αρετές τους, και πλέον, ας πούμε, δεν αναγνωρίζεις τη χώρα σου μέσα, αν είσαι πολίτης αυτής της χώρας, αν οι άλλοι, οι άλλοι πατριώτες είναι και αυτοί αδελφοί σου, ναι. έτσι, Έλληνες, ναι, ναι. Και, και δεν δε, δε, δε, δε, δε ξέρει κα, κα, κάποιος τι πρόκειται να του συμβεί την ε, επόμενη μέρα Κάτσε το θα κάποιος, αυτό, θα βλέπουμε αυτό κάποιος, βλέπουμε θα σου Το βλέπουμε εκτινοδίες σε ένα σώρο πράγματα Θα σου λέει κάποιο, Μα η κυβέρνησή σου δεν διαφέρει για σένα Αυτό είναι παραλόγο Δεν είναι να έχει την κυβέρνησή σου και να μην διαφέρει για σένα Πώ συμβαίνει αυτό Η κυβέρνησή μου ναι. έχει Αποδείξει, έχει αποδείξει ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό ενδιαφέρεται για μια μικρή του ομάδα και τις υπόλοιπες κοινωνικές επαγγελματικές και, και αν θέλουμε να πούμε κατηγορίες, πεδίας, πολιτισμού, διανοήσεις αυτούς που λέμε δηλαδή την ραχοκοκαλιά της κοινωνίας αυτούς πολύ μεθοδευμένα τους τσακίζει και τους παρακάμπτουν όμορφα. Λοιπόν. Κάνει ερωτήσει τον κύριο να Θέλω μάθουμε. Να ποιος είναι. Δεν μάθαμε να... ποιο είναι ο κύριος να, σας να, να κάνω ακούσουμε. δύο ερωτήσεις να μου απαντήσετε στον χρόνο που έχουμε. Ε, γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να κάνετε αυτή την για μένα αναγκαία και επιβεβλημένη για κάθε πολίτη που έχει στοιχειοδός επίγνωση ότι ανήκει σε μια πατρίδα ανήκει σε ένα έθνος και πρέπει να θυμάτε ότι είναι και δικιά του ευθύνη η προστασία και η σωτηρία της ε, Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ α, πολύ λίγο α, για το συλλαλητήριο ναι. της Ετάρτης Μαρτίου. Ναι. Αυτό το συλλαλητήριο δεν το κάλεσμα σε αυτό το συλλαλητήριο, δεν το κάνω μόνο εγώ. Είναι αυτό που θέλει όλος ο ελληνικός λαός. Ναι. Σε Εσύ αυτό... συμμετέχετε στην ομάδα την οργα... οργανωτική. Έξω, σας... έξω από κόμματα. Έξω ε, ε, από ναι, κόμματα. Όχι, εντάξει, εννοείται. Θα σας Αλλά πω. Αλλά συμμετέχετε στην ομάδα την οργανωτική, ας το πούμε έτσι. Κάπως... Ναι, θα σας πω. Ξεκίνησα το κάλεσμα αυτό να το κάνω εγώ πριν ένα μήνα. Στη, δι... Στη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, συνεργάστηκα και με άλλες ομάδες ναι. που έχουμε από κοινού το ίδιο όραμα για την πατρίδα μας και τώρα τελευταία ακυρώθηκε το συλλαλητήριο που έπρεπε να γίνει το χθεσινό της Κυριακής Φεβρουαρίου και η διοργανωτική αυτή η επιτροπή συνενώθηκε με τη δική μας και ενώσαμε τις δυνάμεις μας ενώσαμε τον πατριωτισμό μας ναι. για, το κοινό, για το κοινό καλό του ελληνισμού και της Ελλάδας. Σωστό, μέχρι εδώ. Εμείς δεν είμαστε ούτε κόμματα, ούτε συλλογικότητες. Είμαστε απλοί Έλληνες πολίτες και μόνο απλοί Έλληνες πολίτες πατριώτες. Έχει γίνει κανιά προσπάθεια εσύ είσαι μέσα στα κόλπα τώρα τα να σας καπελώσουν, να πούνε μην το κάνετε, να σας ρίξουν άτομα να γίνει διασπορά καταστάσεων και λοιπά. Ένα όχι. Παρακαλώ. Όχι, μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε τις ποιές που ασκούνται, Μαρία, στου ανθρώπου αυτούς. Τέτοια πράγματα υπάρχουν. Και τελειώταμε. χρησιμοποιείται και ο φόβος Αλλά στου πατριώτες Και τους ψυχομένου Έλληνες δεν, δε δε περνάνε αυτά, ποτέ, ναι. έτσι, δεν περνάνε αυτά Δεν περνάνε Θα μου επιτρέψετε να, Παρακαλώ, να αναφερθώ ε, Βεβαίως και υπήρξαν κάποια συλλαλητήρια Πριν από αυτό που διοργανώνουμε εμείς τώρα Γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι διοργανωτές Αναφέρες τα δύο που προηγηθήκαν ναι. λοιπόν, ε, Παρόλα αυτά είχαν μεγάλη επιτυχία Όντως. Από τον κόσμο και αυτό ήταν το, το καλό που έμεινε Αθηνών, Τουλάχιστον το ζήσαμε εμείς εδώ Ναι βεβαίως Τώρα αναφορικά με πιέσεις Ας έρθουνε να μου κάνουν πιέσεις ναι. Εγώ Όλα αυτά τα προσπερνάω. Από ό,τι σε βλέπω δεν αντιλαμβάνεσαι από πίεση. Και δεν έχει <laughs> <τ'> <σώ> <like Elements> και πίεση. το καταλαβαίνετε βεβαίω. Καταλαβαίνετε βεβαίω. Και ένα δίμετρο τερέκι. Ότι όποιο προσπαθήσει. Είναι αυτονόητο ότι όποιο προσπαθήσει να ασκήσει πίεση, προφανώ αυτή η πίεση θα αντιστραφεί άμεσα. Άμεσα. Και θα πρότεινα να μην γίνει τέτοιου είδου. να μου πείτε γιατί κάνατε αυτό το πράγμα στα ίμια. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, είναι σημαντικό. Καταρχήν... Και να θυμίσουμε στους πότε έγινε αυτό για να... Έχω, έχω να γαρί. πω το εξής ότι... Πριν δύο Ναι, πριν δύο εβδομάδες, εβδομάδες, ναι. εβδομάδες το γιο φλέγεται ολόκληρο από τη Θράκη ως και την Κύπρο. Και υπάρχουν γεγονότα που δεν τα γνωρίζουν. Έχω... Ε, με πέρνανε συνεχόμενα τηλέφωνο διάφοροι πολίτες από τα νησιά και μου λέγανε πάρα πολλά... Πράγματα τα οποία ήταν τελείως ακραία και δεν μπορούσα να τα πιστέψω Έπρεπε να πάω εκεί για να τα δω εγώ ίδιος ναι, Ότι δεν πρέπει να πεις όμως από αέρος δεν, μην το Ότι Ότι ναι, ναι, ναι, δεν πω. πρέπει Αυτό που έχω να πω είναι το εξής Ότι η σημαία επάνω στα αίμια ανέβηκε Δεν υψώστηκε ναι. γιατί ήταν οι καταστάση έτσι που δεν μπορούσαμε να την σε ιστό Την τοποθετήσαμε όμως, ναι. τοποθετήθηκε και δεν Το θα βράχο. ήθελα να έχω την υπεροψία και να πω ότι εγώ την ανέβασα επάνω. Εμείς την ανεβάσαμε όλοι μας. Βεβαίω και, υπήρξε... και υπήρξε μια ομάδα που δημιούργησε ένα σχέδιο. Εμένα με έχουν συλλάβει έξω από την τουρκική πρεσβεία. Εδώ στην, Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. μαζί με άλλου 60 συναγωνιστέ Κύπριου και από τη δική μου ομάδα και κάποιε ναι. άλλε πατριωτικέ δυνάμει. Ναι, ναι, ναι. 60 το νούμερο και μα πήγανε στη Γαδά και μα κάνανε φάκελο. Γιατί περνάγατε τουρκικές... από έξω, πηγαίνατε βόλτα από σας... πηγαίναμε να κάνουμε δράση έξω από την τουρκική πρεσβεία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σίγουρα οι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε γνωρίζουν το όνομά μου και από παλαιότερε δράσει. Ναι. Και, είναι... ε, και, και γι' αυτό το λόγο είχαμε ε, συνενοηθεί το ότι εγώ θα έπρεπε να βγάλω ένα αεροπορικό εισιτήριο για να ενημερωθούν άμεσα αυτοί ότι εγώ πηγαίνω στην Κάλυμνο, ναι. μέσω της Ρόδου. Ναι. Ε, άμεσα φανταστήκαν ότι θα πήγαινα εκεί για να κάνω κάποια δράση. Ε, Είχαν προηγηθεί τα άτομα της ομάδας ήδη στον νησί ναι. και όχι σε ξενοδοχείο. Εγώ με το που έφτασα στο, στο νησί, στο ξενοδοχείο, άμεσα ενημερώθηκα ότι τους έχουν πάρει τηλέφωνο από την προηγούμενη ημέρα ναι. και τους έχουν πει ότι ε, να ενημερώνουν το πού θα πάω, με, πότε θα φύγω, ε, πού πηγαίνω να φάω και οτιδήποτε. Όλα, όλα. Όλα. Ε, έκανα τη βόλτα μου στο λιμάνι. Προσπαθούσα να ζητήσω καράβι για να με πάνε πέριξη. Πριν δύο εβδομάδε, αναφέρεται φιλενάδα. Πριν δύο εβδομάδε ναι. ο κύριο. Μισό λεπτό να τον ακούσουμε και να τα σχολιάσουμε μετά. Θα σας... Γιατί υπάρχει κι άλλο καλεσμένο σε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν πέριξη των Ιμίων. Δεν μπόρεσα να βρω κάποιο καράβι βεβαίω. Ναι. Με τι ανέβηκε με φουσκωτό, με τι λεπτό. Θα σα εξηγήσω. Α, λοιπόν, ε, έφυγα από το λιμάνι τη Ποθιά και πήγα στο βαθύ με το ταξί. Ναι. Από την πλευρά θάλασσα θάλασσας με παρακολουθούσε από την δεξιά πλευρά ένα ο φουσκωτό έτσι Ήταν του λιμενικού Από την πίσω μου πλευρά υπήρχε ένας Του δικού μας λιμενικού δικού μας, ναι, Α, Γιατί κάνει βόλτα και το τουρκικό λιμενικό Γι' αυτό ρωτάμε έχουμε μπερδεύσει τα λιμενικά τώρα, Όχι ε, φουσκωτό με όχι φρεγάτα Φουσκωτό Δεν είπα για τις φρεγάτες Φουσκωτό ναι. φουσκωτό <laughs> ναι. Ήλιος λοιπόν... και τίποτα... Πρόσφυγες να έρχονται για τα σύμπτωση Μόρα που περνάνε αυτοί απέναντι το, το διάσημα που ήμουν εγώ όχι. Α, έτυχε ναι. Αυτοί ναι. περνάνε το βράδυ κυρίως βράδυ. Όχι την ημέρα, ναι. εγώ έφυγαινα την ημέρα κυρίως Εσύ πας την ημέρα για να, ναι. Λοιπόν, φτάνοντα ε, στο μικρό λιμανάκι Στο βαθύ, ένα καταπληκτικό λιμανάκι ε, Πήγα στο Καρνάγιο Και συνομίλησα εκεί με κάποιου ε, ε, ψαράδε. Και ξαφνικά μπήκαν μέσα στο λιμάνι δύο τζιπ με τεράστια ταχύτητα. Σηκώσανε και σκόνη. Ε, ήτανε το ένα του λιμενικού και ένα της ασφάλειας. Βιαστικά δηλαδή. Βιασ... Ναι, σαν να ναι, θέλανε να, προ... να προλάβουν να κάτι. Να... Ναι, ναι, ναι. τη ναι, ναι. πλησίωνε... της παρέας ήτανε ένας ψαράς, ναι. ένας φουκαράς, με ένα βαρκάκι σάπιο... Το βλέπαμε και λέγαμε τι είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, του κάνανε ένα εξονυχιαστικό έλεγχο δίπλα μα στα τέσσερα ναι, ναι. μέτρα. Ναι. Ε, ε, αν έχει βεγγαλικά, αν έχει κουλούρε. Τα απαραίτητα, ναι. Ε, ε, ε, τον αριθμό του μοτέρ λοιπά. Σηκώθηκα και έφυγα εγώ. Πήρα το ταξί και έφυγα. Ενώ αυτοί με ακολουθήσανε και μας σταματήσανε στη διαδρομή. Αυτοί φοβηθήκανε μήπω αυτό το βαρκάκι είναι αυτό που θα σε πάρει. Ήταν αυτό που θα με πήγαινε απέναντι. Ε. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πα εκεί απέναντι. Ναι, ναι. Ε, αν και είναι τα αίμια από το λιμανάκι του βαθύ Είναι πάρα πολύ κοντά Είναι ναι. νομίζω 1,5 μιλί δύο ναι. το πολύ Ωραία Λοιπόν ε, και με σταμάτησε το περιπολικό μα σταμάτησε το περιπολικό Προσπάθησε ο ταξιτζής να βγει έξω Και του δώσανε την εντολή Μην κατέβεις απότομα και κοφτά ε, Κοίταξα από τους καθρέφτες Και τα χέρια τους ήταν επάνω στα όπλα Έλα. Και από τη δεξιά πλευρά Και από την αριστερή και οι δύο οι αστυνομικοί Είχανε τα χέρια τους επάνω στα όπλα. Ζητήσανε από τον ταξιδιώτη. Όχι τσί, στη θάλασσα, θα... ρε Χριστό στο... Στην ξηρά γίνονται αυτά. Απλά περιγράφει ότι ήταν από την πλευρά τη θαλάσση ο δρόμο που απέναντι είναι Χάτει. τα ίδια στο ένα μίλι. Σωστά, σωστά. Δεν λάθουμε. Ήμασταν Εί... μέσα στο ταξί, όχι μέσα σε σκάφο. Mm. Όχι γιατί υπάρχει απορία ότι μήπω ήρθαν απότομα να πιάσουν τίποτα άλλο δαπού που μπήκανε παράνομα στη όχι, χώρα. Όχι, όχι, ήταν για μένα. Α, για, ήταν... για μένα προσωπικά έχει μπει παράνομα στη χώρα. Εγώ Έλληνα είμαι. στη χώρα είσαι. μου. Τι κρίμα. Ε, για να διευκολύνω τα παρακαλώ πράγματα, κύριε, για να μην είναι εύκολο η το η ομάδα αυτό είναι αυτό που είναι αυτό που για του γνωστού λόγου, την τακτική που έχει η κυβέρνηση, ναι. ε, κάναν το εξή. Να απασχολούνται με τον κύριο Πετρομαχελί, ναι. πιστεύοντα ότι αυτό θα πάει, εκείνο έκανε όλε τι κινήσει ναι. ότι ψάχνει να βρει Ήτανε ένα το... μέσο να πάει. Ήτανε και, τα λοιπά. Το αυτός. και την ώρα που αυτή ήταν απασχολημένη με αυτόν, η ομάδα πήγε και τοποθέτησε τη σημαία στα Ήμια. Αυτό έκανε το τυράκι. Έτσι, έτσι, έτσι έχουν τα ζητήματα. Και ήταν μια πανέμορφη και έξυπνη κίνηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κύριε Πέτρο Μιχελή, εύχομαι να πάει καλά η υπόθεση με την ΕΒΕ. Όχι, να μας, πει, να, είναι... να μας πει πώς έκλεισε η, η υπόθεση πάνω σε αυτό. Που, δηλαδή, πήγε η ομάδα εκεί, άκου, άφησε τη σημεία σου στη βράση. Εσείς, είχα. εσείς, είχαμε κατήχημα. Πες το εν συντομία. Ε, θα σας πω. Βγήκαν ε, τα παιδιά, όταν λέω παιδιά, μπορεί να είμαι και εγώ, μπορεί και να μην είμαι. Δεν θέλω να λέω στοιχεία γιατί η εκκρεμεία αυτή η ναι. το, το story θα μας πεις. Ωραία, λοιπόν, ε, θα μιλάω στο πληθυντικό. Αφού φτάσαμε ναι. και μπήκαμε στη θάλασσα μέσα με ένα ψαροκάικο, ναι. υπον, εκεί μας περίμενε στα νυχτά ένα σκάφος ταχεία πλεύσεως. Μπήκαμε στη θάλασσα ως ψαράδες. Ναι. Υπον, ε, περάσαμε στο ταχύπλο mm -hmm. και αυτός μας πήγε στα, στο, στις βραχονησίδες. Μάλιστα. Το ταχύπλο. Το, το, ταχύπλο, ναι. το ταχύπλο, ναι Είχε ε, πραγματικά μεγάλη, μεγάλη ταχύτητα Και πολύ γρήγορο Αυτά είναι καταδρομικά, Μαρία Εδώ, Τσακ, μπαμ, Σε αυτή φεύγουμε. τη διαδρομή δεν υπήρξε Ούτε ένα ελληνικό Φωτογραφίες βγάλατε μισ, Από μισ, τη δράση αυτή Με τα προσωπά μας όχι ρε παιδί μου τη σημαία στα βράχια; Υπά, Υπάρχουν αυτά; Α, δαφνείος. Υπάρχουν αυτά. Ε, αλλά για, είναι και επιστήρια ε, του καταναρτίου που <laughs> <laughs> στύλτενα ήταν ανάρτησε με βασιλινάκο. Λοιπόν, για που... άλλο ε, Αφού πλησιάσαμε τις βράχονισίδες. Ε, Έπρεπε να επιδείξουμε, γιατί στο σημείο εκεί ήταν δύσκολο. Ναι, όντως. Και είχε και κάπως κύμα, δεν ήταν ε. μεγάλο το κύμα. Λοιπόν, ε, και πρέπει να επιδείξουμε. Από το σκαφάκι το, στα δεύτερο, βράχια. Το δεύτερο άτομο που πήδηξε από το σκάφος στα, στα βράχια, χτύπησε. Ναι. Χτύπησε στο πόδι του. Την επόμενη μέρα το πόδι του ήταν και αρκετά πρισμένο. Εντάξει. Ε, βράδυ, ο καπετάνις του σκάφου. Ήθελε Σόνι και καλά να φύγουμε εκείνη τη στιγμή. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Ε, η σημαία τοποθετήθηκε πάνω σε βράχο. Επάνω σε βράχο. Ωραία. Τοποθετήθηκε, δέθηκε. Έτσι. Εγώ είχα πει σε κάποιο ότι καρφώθηκε. Αυτό ήταν ειρωνικό. Ενάντια στο Θεόδωρο Πάγκαλο. Που είχε αέρας. πει ότι τη σημαία θα την πάρει ο αέρα. Αυτή τη σημαία δεν ξέρω αν θα την πάρει ο αέρας ή κάποιο τουρκό ή κάποιο τσιράκι του, της κυβέρνηση. Ε, Πάντω εμείς το κάναμε εκεί, το πήγαμε ξημερώματα, ήταν περίπου κατά τις τέσσερις η ώρα, πήγαμε σαν κλέφτες. Το καλοκαίρι όμως θα ξαναπάμε και δεν θα πάμε σαν κλέφτες. Θα πάμε κανονικά. Τουρισμό. Λοιπόν, ε, το γεγονός ότι και υπάρχει... Και τη Δευτέρα λόγω του γεγονότος αυτού περνάει εδώ. Όχι αύριο. τη Δευτέρα αύριο. Αύριο Τρίτη. Αύριο. Αύριο, Τρίτη. Α, με με καλούν σε ένορκη διοικητική εξέταση ναι. για ποιο λόγο ε, πήγα συγκάλυμνο και προσπάθησα να ιδιώτης, πάω στα ίμια. Είσαι ιδιώτη στρατιωτική. Είμαι υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, είμαι δημόσιο υπάλληλο. Δεν είσαι στρατιωτικός ένστολο. Δεν είμαι ένστολο. Αυτό αισθόλος. μόνο, διευκρινίστηκα. Όπω είπαν τα μίνδια, όπω έγραψαν τα μίνδια, είμαι χαμηλό βαθμό υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά όμω ξέχασαν να γράψουν ότι είμαι και χαμηλό μισθός με δύο μεταπτυχιακού oh, χαμηλό, τίτλους, με δύο τίτλους στην οικονομία. Παρόλο όμως που είμαι χαμηλό και παίρνω ένα μισθό των 940 ευρώ, έκανα τις οικονομίες μου και έκανα το καθήκον μου. Και αυτό θέλω να αποδείξω σε όλους τους Έλληνες, το τι μπόρεσε και έκανε μια πολύ μικρή ομαδούλα και τι κατάφερε. Και Σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να κάνουν Σκεφτείτε... οι Έλληνε εάν δραστηριοποιήσουν. Λοιπόν, από την Ουαλία, ο φίλο μου λέει: Κοίτα, που φτάσαμε να κάνουμε καταδρομικέ στην ίδια μα τη χώρα. Mm. Από τη Θεσσαλονίκη, μια φίλη λέει: Καλησπέρα. Όλα αυτά επί ελληνικού εδάφου, από Έλληνε αστυνομικού, με ποιου εντολέ, έλεο, εχμάλωτη στην πατρίδα μα από ελληνικέ δυνάμει. Τώρα το κατάλαβες φίλε, Έχει, ρε, παιδί, φίλε παιδί, από παιδί, τη Θεσσαλονίκη τώρα το κατάλαβες παιδί, το ότι είσαι καταλάβει. υποκατοχή. Το καταλάβει, αλλά απόρουνε. Εδώ πάντα... πέρα εμείς λέμε πάντα, λέμε άντε γιά μας, την υγειά μας παιδιά και καλή λευτεριά. Και καλή λευτεριά. Λέμε πάντα αυτό. Λοιπόν, ε, θα, θα ξανακάνουμε να μας πεις και τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τα λοιπά. Βεβαίως. Να μην ξεχάσουμε ότι την Κυριακή... Τέσσερις του μήνα, δύο ώρα το μεσημέρι, με τις σημεούλες σας, τις ελληνικές, στο Σύνταγμα. Και είναι απόλυτη ανάγκη να ξέρουν ότι εμείς δεν εκτονωνόμαστε η αγωνία μας, ο θυμός για την πατρίδα, ο θυμός μας για αυτά που επισυμβαίνουν και πάνω απ' όλα η φροντίδα μας για τα παιδιά μας που δεν θα έχουν μέλλον σε αυτή τη χώρα και που δεν ξέρω τι, τι μέλη θα συμβεί ναι, ναι, το... και το... τι θα συμβεί σε αυτά, τα οποία ήδη παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς και τα ξέρουμε αυτά, ενώ τα χρειάζεται η πατρίδα και ο ελληνικός λαός που τα σπουδάζει και τα λοιπά, γιατί με χρήματα του ελληνικού λαού γίνεται η... όλο, αυτό. όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μην το ξεχάσουμε... Εγώ θα είμαι εκεί, ελπίζω να είστε και όσοι φίλοι μπορείτε και υπάρχει ε, ενδεχόμενο, περιμένουμε και θα το ανακοινώσουμε από εδώ, ε, μία δυνατότητα, τα να χρεώσουν μόνο ε, το πετρέλαιο και τα διόδια. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το κόμιστρο που θα έρθουν, Μαι. όσοι θέλουν να έρθουν από... Επαρχιακέ πόλει. Αύριο, εφόσον έχει την ΕΔΕ, θα βάλω διάλειμμα, ναι. Εφόσον έχει ναι. την ΕΔΕ, να μιλήσει με τη Μαρία τηλεφωνικά να, μας, να αναρτήσουμε τα αποτελέσματα ή να ενημερώσουμε από τα εδώ, Τα αποτελέσματα μπορεί να, να καθυστερήσουν και δύο μήνε. Σε αυτού ε, όμω του δύο μήνε, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω. Ρε, θα συνεχίσω κάθετα το καθήκον μου σύμφωνο. και θέλω να πω σε όλου του Έλληνε, σε όλου του πατριώτε, σε όλου του Έλληνε με ελληνική συνείδηση ότι ε, θα, δεν πρέπει να σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα μα και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα παιδιά μα. Θα πρέπει να μιλάμε συνεχόμενα με, με τα παιδιά μα και θα πρέπει να ανταορμηνεύουμε και να του μιλάμε για την πατρίδα. Αυτό δεν γίνεται στα σχολεία τα δικά μα αυτή τη στιγμή. Είναι καθήκον υπογένειες. των γονέων να μιλάνε ναι, ναι. για πατρίδα, για Ελλάδα, για ελληνισμό και θα πρέπει να συνεχίσετε να αγωνιζόσαστε συνεχόμενα. Μην καθόσαστε στον καναπέ, αγωνιστείτε συνεχόμενα και ασταμάτητα. Η Ελλάδα είναι μία και θα πρέπει να την προστατέψουμε. Σε, λίγες, σε, λί... σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάσημα δεν θα υπάρχει αυτή η Ελλάδα όπω την ξέραμε Θα υπάρχει κάτι άλλο, αλλά δεν θα υπάρχουν ούτε καν Έλληνες Προσπαθούν να μας διαβρώσουν, να μας εκμυδενήσουν Και να μας αλλοιώσουν με όλους αυτούς που μας στέλνουν από την Ανατολή και από τη Γενότη Αφρική ο, μένα... ο φίλος μου εδώ λέει ο Εχθρός δεν είναι γύρω από εμάς Ο Εχθρός είναι και καλυμμένα εντός, μας κυβερνά εδώ και δεκαετίες και δίνει τα πατήματα στους γύρω από μας ώστε να μας επιβουλεύονται. Έτσι. Λοιπόν. Έβγε στο ελληνικό φρόνημα του ο και τα λοιπά πατριώτη και λοιπά. Σου λέω τώρα χοντρικά τι ναι. λέει ο κόσμος, ο οποίος για να ξέρεις μια και είσαι εδώ πρώτη φορά και σε ευχαριστούμε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μας ακούνε, για να ξέρει που πάει και το μήνυμά σου, είναι από την Ουαλία μέχρι την Κύπρο. Και όλη η κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια, Λίμνος, Κρήτη, από Σπάρτη μέχρι Δηδημότυχο και λοιπά. Λοιπόν, τα και ξέρει η Μαρία, μα, τα λέω Και και από αυτή την επανάληψη, γιατί οι άνθρωποι τώρα είναι... Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. την λοιπόν, τελευταία κουβέντα, τι θες να πεις. Θέλω Καλησπέρης να κάνω μια έτους. μικρή αναφορά ναι. στα νησιά μας στο Αιγαίο, ναι. ε, στους νησιώτες μας. Γνωρίζω ότι οι τελευταίε ελληνικές κυβερνήσεις σας έχουν εγκαταλείψει Αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να επιβιώσετε Και γι' αυτό το λόγο Έχετε βρει κάποιους μεθόδους Να επιβιώνετε ακόμα και με τους απέναντι Ναι Αυτό ισχύει όντως το ξέρω Μ μην, μην ξεχνάτε την πατρίδα μας Πρώτα η πατρίδα μας Λοιπόν Να σε ευχαριστήσουμε Γιατί έχει κι άλλο καλεσμένο Ε βέβαια τον Να τον ευχαριστήσουμε να και και ξαναμιλήσουμε το εδώ θα είμαστε σε επαφή, Βασίλη. Χάρηκα σε που σε γνώρισα. Σας ευχαριστώ εδώ. πολύ που με καλέσατε. Ναι, Τη ευχαριστώ... Μαρία, εγώ δεν σε ήξερα. Εκεί Χάρηκα που σε γνώρισα είναι. σήμερα. Ευχαριστώ, και θα πολύ... ευχαριστώ πολύ όλους τους Έλληνες που με ακούσαμε. Το βήμα είναι ανοιχτό για αυτά. Εδώ το ξέρει η Μαρία, είναι η ελληνοκεντρική συναντήληψη εδώ. Οπότε, welcome to the club. Θα είστε πάντα καλά και καλό αγώνα. <laughs> λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είναι η Μ να ευχαριστήσουμε το φίλο που ήταν εδώ αυτή τη στιγμή Για να συνεχίσουμε με τον κύριο Ανδρέα Γιαννουλόπουλο Το φίλο μας τον οποίο είχαμε ακούσει και τις προάλλες Και κάτι έχει να πει και αυτό σήμερα Μην ξεχνάτε ότι μετά 10 η ώρα Ξεκινάει η φίλη μας Συνάντη Παπαμίτσο Από το στούντιο της Κρήτης Πρώτη εκπομπή σήμερα στο καιρού το Διάβα Εδώ στον αλπέντο 14.com Από τη φίλη αλπεδω 14.com γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνικα, Δευτέρα στι 8, εδώ. Είχαμε τον κύριο Βασίλη, εδώ πέτρο Μιχελί, το είπα καλά το όνομα. Καλεσμένο. Ε, συνεχίζουμε, η Μαρία στο μικρόφωνο και είναι και ο αγαπημένο φίλο ο Ανδρέα, ο, ο Γιάννουλόπουλο. Είναι η οποίο... δεύτερη έκπληξη, αλλά ε, με σένα δεν είναι να συνεννοείται κανεί. Ήθελα να, να του το, πω γιατί είναι σήμερα Αυτό εδώ. Αυτό θα το πεις εγώ, είπα ποιος είναι, δεν <laughs> είπα γιατί είναι, το γιατί το πεις εσύ. Λοιπόν, <clears throat> ο Φίλτατος ε, Ανδρέας, ο γιατρός μας που συνεργάζεται με κορυφαίους επιστήμονες για την προστασία του περιβάλλοντος που δεν μπορεί να προστατευτεί πλέον, αλλά τουλάχιστον να εμποδιστεί να συνεχίζει να κάνει κακό ναι, στη φύση ναι, ναι. και σε μας. Και ήρθε σήμερα, ναι. μετά από παράκλησή μου, όταν μου ανακοίνωσε ένα κείμενο που έχει στα χέρια του mm -hmm. και το οποίο το έχουμε εδώ. Φίλοι, δεν είμαστε μόνον οι πατριώτες που νοιαζόμαστε, οι Έλληνες, όπου γης, για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί ε, είναι σε όλα τα επίπεδα πλέον η, η, επέλαση, επέλαση, των, η επέλαση των δυνάμεων του σκότους και του ανθεληνισμού και όταν μιλάμε για ανθεληνισμό μιλάμε για πράξεις ενάντια στην ανθρωπότητα γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό που παρήγαγε η ελληνική σκέψη οι αξίες, τα πρότυπα και οι ιδέες είναι το αλάτι της γης. Αυτό είναι το αλάτι της γης που την προστατεύει από σύψη. Επομένως αν αυτό εξαφανιστεί τελείωσε και η ανθρωπότητα. Και θυμίζω μία... Φράση ε, του μεγαλύτερου επιστημολόγου του 20ου αιώνα, του Καρλ Πόπερ, ο οποίος πριν πεθάνει, που του ζητήθηκε από το ΣΕΝ1, αν θυμάμαι καλά, να αφήσει κάτι σαν υποθήκη για την ανθρωπότητα, είπε ότι στην ερώτηση «Αν θα επιβιώσουμε οι άνθρωποι», απάντησε «Α, θα επιβιώσουμε», λέει. Ε, Μεταλαγμένη ίσως, με τσιπάκια ίσως, θα επιβιώσουμε. Μα του λέει σαν άνθρωποι αν θα επιβιώσουμε, ως ανθρωπότητα, όπως την ξέρουμε. <χω> Αυτό λέει για να γίνει ε, πρέπει να πάμε και διορθώνει. Έπρεπε ήδη να έχουμε πάει πίσω στους Έλληνες και να ξανά εξάγουμε στην ζωή μας σε, όλη την, σε όλο το, όλες τις εκφάνσεις της τις αξίες του ελληνισμού. Και όταν του είπε δηλαδή να πάμε, μας λέτε να πάμε στην κλασική εποχή της Ελλάδος, όχι, λέει, πολύ πίσω, πριν από τους προσοκρατικούς. Α, πιο πίσω και από εκεί, δηλαδή. Ναι. Αυτό όμως δεν ήταν μόνο εκεί. Μιλάμε ότι το... Δεκέμβριο, 22 Δεκεμβρίου του 2015, 15 νομπελίστες με επιστολή τους καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες <σκυκλίκη> Πολιτείες σε δράση και σεβασμό υπέρ της Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, και αξίζει τον κόπο να το πληροφορηθούν οι Έλληνες αυτό και, ερωμηνία, και οι φίλοι 22 Δεκεμβρίου του 2015. Μέχρι. Λοιπόν, ε, αυτοί λοιπόν οι 15 κορυφαίοι επιστήμονες του πλανήτη, που ταυτόχρονα είναι και κάτοχοι βραβείου Νόμπελ, ανέλαβαν μία πρωτοβουλία, στέλνοντας μία επιστολή τόσο στις Ευρωπαϊκές Αρχές, όσο και στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο ζητώντας τους δηλαδή να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση και την κατοχή που βιώνει και θα, την, θα της δώσουν τη δυνατότητα να ξανά οδηγηθεί στο δρόμο της ανάπτυξης. Στην επιστολή τους οι 15 Νομπελίστες, αφού χαρακτηρίζουν την Ελλάδα γενέτειρα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων αξιών, Επισημένουν ότι η χώρα μας μαστίζεται από μία μακρά και συνεχή βαθιά οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει αρνητικά τις ζωές των Ελλήνων, τις υποδομές και το μέλλον της χώρας. Διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς διαφόρων κύκλων περιδίθων τεμπέλιδων Ελλήνων είναι σε εισαγωγικά στο κείμενο σημειώνοντας ότι οι Έλληνες Δουλεύουν σκληρά, είναι δημιουργικοί και εφευρητικοί και όπου εργάζονται σε χώρε του εξωτερικού, διαπρέπουν, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα επιστημονικής κατάρτισης Αντιλαμβάνεστε ότι σα διαβάζω τη μετάφραση του κειμένου και είναι στα αγγλικά. Και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των χωρών όπου εργάζονται. Σε ό,τι αφορά τον τομέα τη έρευνα, οι 15 νομπελίστε επισημαίνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ερευνητικά κέντρα, αυτό το ξέρουμε από τις ταξινομήσεις που έχουν τα πανεπιστήμια μας, έτσι, ε, στις, στις ε, κατατάξεις των πιο υψηλόβαθμων πανεπιστήμιων της, ε, χ, της Γης και λένε ότι τα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων της Ελλάδος επισημε, επισημένουν και αυτοί και επιβεβαιώνουν καταντάσσονται σε υψηλό επίπεδο για την παραγωγική τους έρευνα με εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό παρά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση με ελλείψεις τόσο σε κονδύλια όσο και σε υποδομές γεγονός που αναγκάζει κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες να αναζητήσουν την τύχη τους σε του εξωτερικού. Την επιστολή τους, οι 15 νομπελίστας επιστήμονες τονίζουν επίσης ότι στόχος της πρωτοβουλίας τους είναι να συμβάλλει θετικά στις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η στήριξη της έρευνας και του εξαιρετικού ανθρωπίνου δυναμικού που διαθέτουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας μας, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και δίωδο εξόδου τη από την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 15 νομπελίστες καλούν τις ηγεσίε της Ευρώπης και της Αμερικής να αναλάβουν δράσεις για να επιστρέψει σύντομα η Ελλάδα σε συνθήκες ανάπτυξης και ευημερία. Εκτιμούν επίσης, ότι τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας είναι σκληρά και άδικα για τους πολίτες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν οδηγούν πουθενά, είναι δηλαδή ατελέσφορα για το στόχο που υποκρίνονται ό,τι επιβάλλονται και καλούν την Ευρωπαϊκή ηγεσία να προωθήσει πολιτικές, που θα εμπεριέχουν την παράμετρο της ανάπτυξης διαφορετικά όπως υποστηρίζουν, θα είναι αναποτελεσματικές, θα αναχετίζουν την πρόοδο, θα οδηγούν σε περαιτέρω ύφεση και ταυτόχρονα σε κατάρρευση του και αποδόμηση του της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών της. Τέλος, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό για όσα έχουν προσφέρει οι Έλληνες στον διεθνή πολιτισμό και να πάρουν μέτρα ώστε να εξαλειφθούν οι αιτίες που προκαλούν την ύφεση. Υπογράφεται λοιπόν από 25 κορυφαίου επιστήμονες επικεφαλής Sieghausen. τον οποίον είναι ο βραβευμένος επίσης με νόμπελ φυσιολογίας ιατρικής Χέραλντ Ζυρ Χάουζεν Γερμανο. Και, επί... και εστάλλει παράλληλα στον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και κοινωνία Κώστα Φωτάκη, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαντ Κλονγιούγκερ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλτ Τούσκ. Τα ονόματα που υπογράφουν είναι. Θέλει να τα διαβάσει, να τα καταλάβει. Εντάξει. Yeah, θέλεις, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Να αναφέρουμε τον αριθμό και, και επειδή είναι ξένικα, τον... ξενικές οι λοιπόν, προφορέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, 15 James D. Watson, βραβείο Νόμπελ Φυσιολογία Ιατρική. Ο Βότσον, να μην πούμε συμπληρωματικά, είναι αυτό που ένα από του τρει που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA ναι. το 1953. 1953. Οι δύο, οι δύο βασικοί, Κρικ και Βότσον. Έτσι. έτσι. Ε, Δηλαδή ίτερ, από τις διαπρεπέστερες προσωπικότητες. Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 1996. Προφέσορ Ελίζαμπεθ Μπλάκμπουρν Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 2009. Έντμουντ Φίσερ Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 1999. Γκότθερ Μπλόμπελ Blaubel, είναι B-L-O-B-E-L Με η κλεισσυμάσου ή Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής ε, mm -hmm. α, Αυτός είναι του του 99, ο Φίσερ είναι του 92, συγγνώμη. Ε, professor Jill Χόφμαν, Βραδίο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 2011 Sir ε, αυτό έχει και τίτλο από τη Βασίλισσα τη Αγγλία. Σερ Ρίτσαρντ Τίμωθη Χουντ, βραβείο Νόμπελ Φυσιολογία Ιατρική 2001. Προφέστορ Βόλφκαν Κέτερλ, KEWTERLE, βραβείο Νόμπελ Χημία 1986. Ο Κέτερλε είναι βραβείο Νόμπελ Φυσική 2001, είπαμε. Ε, Professor Robert Lord May ε, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδη, βραβείο Σουηδικής Ακαδημίας, δηλαδή Νόμπελ, το 1996. Roger Kornberg, βραβείο Νόμπελ Χημία 2006. Sir Ρίτσαρντ ρόμπερτ, βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 1993. Προφέσορ Χάμιλτον Σμίθ, βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής 1978. W -O T H R Νόμπελ C H, Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2002 και Albert Φέρτ, βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2007. Αυτοί λοιπόν οι νομπελίστες επιστήμονες έστειλαν αυτή την επιστολή... την οποία πήρε και ο δικός μας, ο τότε δεν είναι ακόμα νομίζω... αναπληρωτή έρευνα και καινοτομίας της Ελλάδος... ο Κώστας Φωτάκης και δεν το έκανε τον κόπο να το δώσει mm. καν σε ένα από τα μίντια, να, να το διαβάσουν, να χαρούν και οι Έλληνες και να νιώσουν και λίγο υπερήφανοι, απλά να ζουν στην καταφρόνια και την... Λέει εδώ ο φίλο μα ο Χρήστο Αψιθανόκη, δεν έχουμε ανάγκη να αναγνώριση ω Έλληνε, ανάγκη αποδείξεων έχουμε. Μα αυ αυ αυτό αποδεικνύουν αυτό, το ενδιαφέρον του. Ποιο... Ακριβώ αυτό. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο ο κύριο Φωτάκη θα το έκανε αυτό, δηλαδή να το κοινοποιήσει, να το δημοσιοποιήσει, να το αποκαλύψει και να το καταγγείλει. Μάλλον Για ποιο να... λόγο να το κάνει αυτό τη στιγμή που ο ίδιο ο κύριο Φωτάκη. Ναι και η, ο... η... Συν αυτό. η συναυτό της κυβέρνησης, δεν αναγνωρίζουν ότι έχουμε γερμανική κατοχή, δεν αναγνωρίζουν ε, ότι το χρέος είναι παράνομο και προϊόν διαφθοράς και το τοκογλυφίας, το αναγνωρίζουν στο ακέραιον και θα το πληρώσουν στο διηγυναικές, όπως ε, ε, 25 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης το Γενάρη του 2015, ο κύριος ε, υπουργό. Ε, Οικονομικών τότε πώς το λέγαμε. Βαρουφάκης. Ο Βαρυφάκης με ο Γιάννης, λέει... ο Γιάννης σε 25 μέρες Ο πει... Γιάννης μένανι μένανι ναι, με την Σλαφάκη. Πριν Γιάννης, Αλέκτορ Λεκتور ομολόγησε και δήλωσε ότι αναγνωρίζομαι το χρέος ιστοαkéreon και θα το θα το πληρώνουμε στο δηνεκές. Δηλαδή για αιώνες μπροστά το δήλωσε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσει με την επιστολή που ανάγνωσε η κυρία Τζάνη εδώ που οι 15 νομπελίστες με επικεφαλή στον Ζιρ ο οποίος είναι και επίτιμος διδάκτορ της ιατρικής των Ιωαννίνων Φιλέλληνας και είναι ήδη προσκεκλημένος από μας για να μιλήσει στην Αθήνα πως μπορεί λοιπόν να, να το δημοσιοποιήσει τη στιγμή που οι νομπελίστες δηλώνουν ότι είμαστε υποκατοχή και αυτοί λένε το αντίθετο Ερώτηση προς τους ακροατές βάζω Απαντήστε σας παρακαλώ και μετά θα πω και τη δικιά μου απάντηση. Ποιους, πρέπει, πι... να... Ε, να... ποιους πρέπει να πιστέψουμε και ποιους πρέπει να πιστεύουμε. Να... να πιστεύουμε αυτούς οι οποίοι μας λένε ότι η... η χώρα είναι σε ανάπτυξη και ότι πρέπει να πληρώνουμε το χρέος, δηλαδή να μειώνονται οι συντάξεις μας, να, να μειώνονται οι μισθοί, δε να... Είπε... να είμαστε σε ανάπτυξη. Δεν είπε λάθο. δεν είπε ότι έχουμε ανάπτυξη. Είπε. Έρχεται, είπε. Είναι καθοδόν όπως... Θέλω ε... να είσαι ακριβής Αντρέα μου Μισό λεπτό Κάποτε, ρ, κάποτε α, π, ο Σκνήσι, Μα είναι συνεπεί αριστεροί οι άνθρωποι Καφώς. Θα σας πω κάτι κάποτε Ρωτήθηκε Ο, ο... Πολίς Χρουτσόφ Ο πρόεδρος τη τότε έτσι, ενώσεως. Ε, Σοβιετικής ενώσεως ε, Πότε βλέπει Να έρχεται η πλήρις γιατί λέγαν πορεία προς την το κομμουνιστικό παράδεισο και απάντησε ο άνθρωπος <χε> πολύ πολύ πολύ <χελίκρινός> λέει ξέρετε αυτό μοιάζει λέει με τη γραμμή του ορίζοντος όσο την πλησιάζεις τόσο απομακρύνεται <χελίως> λοιπόν ως, γν, ως γνήσια αριστεροί <χελίως> μας, μας υλοποιούν τον ορισμό που έδωσε ο Κρουτσόφ <laughs> και για τη δικιά μα την ανάπτυξη yeah. και, και απελευθέρωση από. Προσέξτε, την ολοσχερή αποδόμηση που έφτιαξε αυτός που έπρεπε να έχει στηθεί στα 8 μέτρα. Και ακούει στο όνομα Σιμίτη και βρήκε, βρήκε τη χώρα. Και κάνει πάλι μία κομπίνα. Πάλι μία κομπίνα. Έγινε, έγιναν δίκες. Έγιναν δίκες. Ομολόγησε μετά ο Ντάι ότι η φτώχεια των Ελλήνων έσωσε τις δικές μας τις τράπεζες. Όλοι τα λένε. Έτσι όλοι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Με κομπίνα λοιπόν μας βάλανε στη Διεθνή Διετησία. Ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθε ο Αλίστου Μνήμης ΓΑΠ Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου Με το ποδήλατο το παιδί με, με το ποδήλατο, ποδήλατο, λες, με το ποδήλατο είναι... Και με τα βαταρχοπέδιλα Και με το κανό ναι, αυτό είναι ο γιος του Χουντίνη ναι, και, <συσχε> και, και την πούλησε τη χώρα Βέβαια Έχουν ευθύνη Και οι υπόλοιποι γιατί Δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν Να πάνε και να πουν Απλά ότι ο νόμος πρέπει να είναι για να είναι νόμιμος νόμος και τα μνημόνια που υλοποιούν τους όρους της ανίερης σύμβασης που υπέγραψε ο Γιωργάκης, λοιπόν πρέπει να είναι, προσέξτε, εποφελής. Για αυτούς που νομοθετείτε Και επειδή όχι μόνο δεν είναι υποφελής Είναι καταστροφικός Άρα είναι νόμος παράνομος Και δεν τον δεχόμαστε Τελεία και παύλα Και ο Γκάντι είπε ότι είναι ανήθικο να υπακούουμε Σε άδικους νόμους Αυτό προς τους ακροατές μας Μ. Και επαναλαμβάνω Είναι ανήθικο να υπακούουμε σε άδικου νόμους Δηλαδή είναι ανήθικο Να πληρώνεις τα χαράτσια Αυτά τα οποία αυτοί εντέλουν ναι, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Το παιδί αυτό έφτιαξε ένα κόμμα και προσπάθησε να κατέβει στις προηγούμενες εκλογές. Τον έδειχνε η ελληνική τηλεοράση και συμμετέχει ξανά στη συγκολητική ουσία που λέγεται Πασό ΑΕ. Και κινείται και μάλιστα βγάζει και λόγους γύρω-γύρω, του φυλάνε τα χέρια τώρα πρόσφατα και λέει «εγώ θα σα σώσω ξανά». Α, Γιώργο, α, τι επειδή, φταίει το παιδί αυτό, ναι, Αντρέα. Συγγνώμη, μου, επειδή φταίει. βλέπω ότι το ακροατήριό σου είναι και υποψιασμένο και. Όπω πω μετά, δεν ήθελα ναι, να υποψιασμένο και ανεβασμένο, πρέπει λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα. Να μένουν για να πάρουν ε, πρωτοβουλίε, να μην μόνο παθητικοί ακροατέ αυτών των οποίων εμεί καταθέτουμε απόψε εδώ. Πρέπει να πούμε, επειδή μίλησε για θολές ε, γραμμέ των οριζόντων, του Καβαδία τον στίχο που είπε ότι εμεί όμω πλέον με δηλαδή με πλήρη τα ιστεία, ναι. με πλήρη τα πανιά, για να διαγράψουμε τις θολές γραμμές των οριζόντων, να τις διαλύσουμε. Τα μηνύματα λοιπόν αυτά των 15 Νομπελιστών με το Ζίρχαουζεν 16, είναι μηνύματα θετικά που στηρίζουν την Ελλάδα και συμφωνώ με την κυρία Τζάνι, ότι όταν στρέφεται κανείς εναντίον της Ελλάδας στρέφεται εναντίον της ανθρωπότητας γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και όλοι μας γνωρίζουμε ότι κι άλλοι λαοί το πάλε ποτέ ανέπτυξαν επιστήμες, αστρονομία, μαθηματικά, οι φύγκες, οι Βαβυλόνοι, οι Αιγύπτοι, δεν ξέρω κάποιοι λαοί από εκεί. Αλλά, όμως, όμως, όμως, επειδή δεν εισήγαγαν στον τρόπο διακυβέρνησης, στον τρόπο της ζωής τους, την έννοια του δικαίου γιατί την εισήγαγαν μόνο οι Έλληνες, ναι. οι πολιτισμοί αυτοί κατέρευσαν και τα χρυσάφια και τα ασύμια που είχαν και τον πλούτο επίσης χάθηκε σαν μακάβριο ενθύμιο του μεγαλείου τους, ενώ η Ελλάδα παρέμεινε διότι άφησε πολιτισμό, πολιτισμό που έχει σχέση με την έννοια του δικαίου, δηλαδή της δημοκρατίας, της αυτάρκειας, της πόλης της αυτάρκειας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αντρέα παρακαλώ, μου, παρακαλώ. δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις γιατί η ειδικότητά σου είναι στο science το ξέρουν όμως οι νομπελίστες αυτοί φαίνεται γι' αυτό και το ξέρουν βέβαια και οι μεγάλοι διανοητές ε, της αλλοδαπής έτσι η Ελλάδα δεν έδωσε μόνο το σύνολο των αξιών της ανθρωπότητας κι άλλοι λαοί Κάνανε μετρήσεις, ε, ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά, ε, ψέλλισαν πάνω σε ε, πιο πολύ με, με τα φυσικέ ερμηνείες στα φαινόμενα ε, τα φυσικά. Οι Έλληνες πρόσεξε, παρατηρούσαν το φαινόμενο και δημιούργησαν πρώτοι αυτή. Επιστήμοι γιατί Γιατί κατάφεραν Να πάρουν τα φαινόμενα Και να τα κάνουν Νόμους της φύσης Νόμους Με καταλαβαίνεις Αυτό έγινε μόνον από τους Έλληνες Μόνον από τους Έλληνες Γι' αυτό και να θυμηθούμε Και του Σίλερ Το πείμα καταραμένη Έλληνα, καταραμένη γνώση Που ηρωνεύεται βέβαια Αυτό ε, λέει πάω να, να δημιουργήσω θεωρήματα στα μαθηματικά και να δώσω λύσεις τα μπροστά μου. Πάω στη φυσική μπροστά είσαι σου. μπροστά μου Πάω στην χημεία είσαι μπροστά μου Πάω στην ιατρική είσαι μπροστά μου Στην, πάω πολ, εκεί, στην πολιτική Στην πολιτική, στις αξίες, στο δίκαιο, στην αστρονομία Παντού είσαι μπροστά μου Καταραμένη Έλληνα, mm. καταραμένη γνώση Δηλαδή φτάνει να πει Τα πάντα Και μην ξεχνάμε τον Αντρέζιν που είπε Τα είπαν όλα. όλα Επειδή τα χάσαμε ή τα ξεχάσαμε Δηλαδή το λέει ευγενικά Ακαδημαϊκά τα χάσαμε Μας τα κατέστρεψαν yeah, yeah. Και να μην ξεχνάμε ποιοι μας τα κατέστρεψαν Έτσι λοιπόν, Να πούμε εδώ λεπτό μια πληροφορία Ότι υπάρχει ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Σουηδία Όπου κεντρικό ο είναι ο κύριο Νίκο Λίγερο. Και από κάτω λέει το η Ατάκα Ένα κόμμα που θέλει να δώσει το όνομα Μακεδονία σα Σκόπια δεν μπορεί να είναι ελληνικό κόμμα. Εάν το κάνει, θα είναι η ταφόπλακα του. Αυτή είναι η Ατάκα του κυρίου Λίγερου, όπου υπάρχει σήμερα συναλυτήριο στη Σουηδία για αυτά που συζητάμε και εμεί εδώ. <Συλίδη> Αυτό το σεβασμό καταθέτει η κυρία Τζάνι τη Ελλάδα με της, την ανάπτυξη, την ανακάλυψη όλων των επιστημών και της πολιτικής και του δικαίου αυτό το, σε... τον αυτό τον το παν... σεβασμό καταθέτουν οι 15 νομπελίστες εδώ και εμείς λοιπόν πρέπει να επανέλθουμε στο στόχο μας ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενημερωθεί πλήρως ότι ισχύει τον μπήκαν στην πόλη μας οι Οχτροί και ο... εμείς Παραλών. να πούμε τι λέει όμως και και να μα βάλει ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε να χαλαρώσουμε λίγο γιατί ε, και ο Αντρέα και εγώ και εσύ από τι μα βλέπω όλου έχουμε φορτίσει πάρα πολύ ε, είμαστε και έχουμε εξί, και κάποια μονίμως. ηλικία λοιπόν μονίμως. εσύ δεν έχεις Γιώργο είσαι... όχι μονίμως τσόγινος. είμαστε στα Γκάζια, αυτό ναι. <χει> λοιπόν εγώ όμως έχω και να, μετά να δούμε τι μας γράφουν κι όλας και να κουβεδιάσουμε <χει> και αυτά γιατί τους θέλουμε σήμερα θέλουμε και τη γνώμη τους ε, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά μην ξεχνάμε ότι ολόκληρες πόλεις στη Γαλλία στην Ισπανία ε, ε, ε, ε, ε, και σε χωριά, ο, ο, δηλώνανε, το θυμάστε, ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι, Πήγανε αυτό. στο Δημαρχείο και θέλανε να βάλουν ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Λοιπόν, και δυστυχώς να, να γίνεται από τους λαούς αυτό το πράγμα και να έχουμε αυτά τα έρπετα της πολιτικής της δικιά μας, τα έρπετα, τα επικίνδυνα, τα δόλια καταχθόνια, τα, τα, τα, τα, τα ιοβόλα, τα δηλητηριώδη να, να προσπαθούν να προκαλέσουν εθνοκτονία στον ε, στο, στο, στην ελληνική φυλή. Ναι, έχω φυλή. Και όποιος μου λέει ότι αυτό δεν πρέπει να το λέω, να πάει να πνιγεί σ, στο ένα μέτρο. Να πάει, να, να, πάει μαδίσει... να χώσει το κεφάλι του μέσα και να πνιγεί. Να πάει να μαζί στο γαμάδιον που λέμε, παιδί μου. <laughs> Το γαμάδιον. Λοιπόν και άλλη μια πληροφορία εδώ Άρνοντ Σβάτζενναγκύρ Γνώστος σε όλους και η πρώην κυβερνήτη Νομίζω ή δεν ξέρω αν είναι ακόμα Της Καλιφόρνια λέει Θα ήθελα να ήμουν έστω Και μια μίγα στην αρχαία Ελλάδα Όταν έχτιζαν Την Ακρόπολη Ένα διάλειμμα να ερεμήσουμε Έρχεται εδώ με τσαντίτση κάθε Δευτέρα Και όχι μόνο και παρανεχόμεθα My love is warmer than a smile My love gives to every needing child If anyone should ask you who's my true love Tell them my love true Is ever letting all the love come through My love sees love with not a face and lives to love through time and space If all of everything about my love fits to the tune of you And you can say that you are my love too Let my love shine throughout the world To every mountain town Δη τη φιλιά βεδοκέτα Μαρία Τζάννη γιατί οι Έλληνε κάθε δευτέρα βράδυ γύρω στις 8 είναι κοντά μας το δεύτερο μέρος έτσι ας το πούμε τις εκπομπήso Ανδρέα Σογιανυλόπουλος ο φίλος μας ο πνευμονολόγος και συζητάμε θεματικά καρδιολόγος θέματα, πνευμονολόγος Καρδιολόγος ναι ναι Εθνικού πάνω. ενδιαφέροντος όπως και πριν, στο προηγούμενο στο προηγούμενο αλλά προηγούμενη... πάνω απ όλα ένας επιστήμονας στέρεη Ελληνική συνείδηση Έτσι. Λοιπόν κάτι συνοηθήκα τώρα ναι, Να πάμε σε πιο θέμα τώρα ε, Έχουν γράψει καμιά, Κανένα σχόλιο Η απάντηση στο ερώτημά μας ε, Από ό,τι αντιλαμβάνομαι Είναι όλοι ψιλοτσαντισμένοι Και κάτι και ακούνε, αυτό τι να ακούνε. Είναι... Ναι εγώ θέλω όμως και τη γνώμη τους Λοιπόν ε, ας την εντάξει, γράψουν Εδώ εντάξει, είμαστε εντάξει, εντάξει. Ε, Θέλω απλά να επισημάνω κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνούν οι Έλληνες Ενώ τα μίντια δείχνουν το κάθε ξέποπο Ξέποπο τι θα πει τώρα κάτσε τώρα ε... Τι έτσι όμως γαλλικά <laughs> Ελληνικά δεν ξέρεις καθηγητρές εργάμοτο Δεν πες το Εγώ ξέρω γαλικά, εσύ Εγώ ξέω γαλλικά εσύ είσαι και γαλλόφωνη ναι, πες το σε παρακαλώ εσύ. Ξέρεις το άλλο που λέει Γαλής ή Γαλής Ναι, αλλά σε παρακαλώ πες το εσύ Το, το κάθε ξεκολουά ναι. Να το πεις έχω ελληνικά σορμώνης, Να το πεις ελληνικά Το κάθε ξεκολόν Έτσι, ναι. <laughs> λοιπόν <laughs> ε, Παρακαλώ Που μας το παρουσιάζουν ε, Τις ε, ηλυθιότητες ε, Ανθρώπων Ναι που και μόνο από τη φάτσα τους καταλαβαίνεις την παθολογία τους και την πρόληψή τους μπορεί να είναι από το Σύριο δεν ξέρεις τι ναι. είναι, λοιπόν, είναι ε, δεν δείχνουν ποτέ <σκυρ> τις προτιές των φοιτητών μας που διαγωνίζονται με αντίστοιχους Στο φοιτητές εξωτερικό. με πανεπιστήμια από Χάρβαρτ από Οξφόρδη, από Κέμπιτς από, από παντού ναι, ναι, ναι. λοιπόν δεν δείχνουν πέρυσι τέτοιο καιρό που έγινε στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη, έκθεση αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό και είχε από τον Αγαμέμνονα μέχρι και τον Μέγα Αλέξανδρο. Κανείς δεν μας είπε τίποτα. Υπάρχει η επιστολή αυτή που ήταν τον ε, νομπελιστό των 15. Τίποτα. Και γιατί τα κάνουν αυτά. Γιατί αγαπητοί φίλοι και φίλες τα κάνουν αυτά, γιατί τον θέλουν τον ελληνικό λαό να είναι με το κεφάλι, να είναι μέσα στη δυστυχία του... Και εκεί να είναι αυτό που λέμε οι ψυχολόγοι σε κατάσταση υπαρξιακής μετεωρότητα. Γιατί στην κατάσταση υπαρξιακής μετεωρότητα μπορεί. όταν δηλαδή θα έχεις πέσω, δεν, τον δεν θα άνθρωπο, πέσω, θα πει αυτό. Να τον μανιπουλάρει όπως σου γουστάρει. Γιατί <χω> η κατάσταση υπαρξιακής μετεωρότητα έχουν γίνει άπειρα πειράματα τέτοια. Ναι. Άλλη φορά μπορούμε και να αναφερθούμε. Μάλιστα, αυτή ε, αυτή λοιπόν, η ο άνθρωπο. Είναι υπό την υποκατοχή υπαρξιακού φόβου. Λοιπόν, και τον γιατί θέλουν τον έτη... να είναι αιτή. Συγγνώμη, θα σε επιπλήξω. Διότι εγώ βλέπω κάθε μέρα, γιατί μου αρέσουν και τα σπορ κλπ. και, και στι ειδήσει, όχι μόνο στα σπορ, κάθε μέρα λένε για τον Αντετοκούμπο πόσα καλάθια έχει βάλει στο, στο μπάσκετ. Δεν είναι αυτό μία ανάταση, σας ναι. πούμε. Ναι, <laughs> ναι. Μα πρέπει να Άρα του δίνει κάτι. Που... Τι ανάταση να του δώσει. Ξέρω εγώ. Σκώνεται ψηλά ναι. αυτό. Ήρτατε. και βάζει το καλάθι στην πασχέτα. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο πάνω σε αυτή η... την μπάλα. Και... Να σχολιάσω λίγο, να βοηθήσω τη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε μου. Εγώ σα βλέπω ένα σοβαρό επιστήμονα. Λυκώνη. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Να παραπέμψω στου δέκα τρόπου αναγνωρισμένου διεθνώ. Του Νόαμ Τσόμψκι Μάλιστα. Χειραγώγησης των Μαζών Α, Μία από τις δέκα είναι Αυτό που η κυρία Τζάνι κατέθεσε Η παραποίηση Της γνώσης και η απόκρυψη Της γνώσης και της πυροφορίας. Η επιστολή αυτή λέγεται Μία πληροφορία Σωστό. Λοιπόν την απέκεψαν <coughs> την πληροφορία Αφόσον λοιπόν έχουμε Απόκρυψη της γνώσης και απόκρυψη της πληροφορία. Αυτό γινόταν και στο Μεσαίωνα Έτσι Όπου η πληροφορία φέρει πληρότητα Αυτό λοιπόν, σημαίνει έννοια Λέει ένας φίλος Ακριβώς Ότι και δεν να μπορούν το... να κάνουν τίποτα Από τη στιγμή που δεν έχουν την ελληνική γλώσσα Η οποία είναι εργαλείο και έτσι... Για τους ακροατές μας λοιπόν να το κάνουμε πιο λιανά αυτό <coughs> Η λέξη πληροφορία Εφόσον τη δημοσιογράφος Βγαίνει από το ρήμα πληρώω πληρώ Και φέρω Ό,τι φέρει πληρότητα που είπε η κυρία Τζάνη Είναι πληροφορία και ότι... είναι σωτήριο Μπράβο. για τα άτομα και τις ομάδες για... της κοινωνικής. Άρα σωτήριο σημαίνει ότι βελτιώνει την επιβίωσή μας. Ό,τι λοιπόν δεν έχει πληρότητα, ό,τι δεν βελτιώνει την, την ε, επιβίωσή μας, Συγνώμη, δεν είναι πληροφορία, είναι μου, παραπληροφόρηση. Κυρίω Κυρίως βελτιώνει και την αυτοεκτίμησή μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Ατόμα και... και αυτό mm. μας κάνει πιο δυνατούς που σημαίνει... Έχουμε καλύτερη δυνατότητα να σκεπτόμαστε με ευθυκρισία. Έχουμε δυνατότητα να μπορούμε να αγωνιζόμαστε γιατί ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στην κοινωνία μας. Έτσι. Και αυτά τα πράγματα μας θα αποστερούν γιατί μας θέλουν γιατί μας θέλουν Για αυτό, που, αυτό που είπε ο Παλαμάς ναι. Δεν έχεις όλη θεούς θεού, μηδέ λεβέντε ή όσα, μόνο ραγιάδε έχει πια σκιφτού για το χαράτσι που, όπω πολύ σωστά είπε και ο Ανδρέας, παρανόμω και παρά το δίκαιο Μας επέβαλαν. Κούφι και ο Κνί καταφρονούν τη θεία τραχιά του γλώσσα των Ευρωπαίων Περίγελο και, και των αρχαίων Παλαιάτσικων. Λέει εδώ ο Πέτρο ο φίλο μα, αυτοί θέλουν αυτά. Εμείς τι θέλουμε, δεν το έργο. Λοιπόν, η εμείς θέλουμε των... επανελήνηση, <σκοί> εμείς θέλουμε αντίσταση σε αυτή την κατάσταση από τους Έλληνες πολίτες που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πατριώτες. Και άμα κατηγορηθούν για φασιστορατσιστέ. Λοιπόν... Να σου πω εγώ έχω πει κάτι okay, Λέ, Σε κάποιον που μου λέει Δεν φοβάστε μήπως αυτό θεωρηθεί ε, Ότι ερατσισμός ναι, ναι, Ή ναι, εθνικισμός ναι. Τους λέω εγώ το δέχομαι ναι. Φτάνει να μου το λέτε εσείς ναι. Και δεν καταλαβαίνουν Τι τους λέω με αυτό Θα καταλαβαίνουν... Γιατί έτσι Αλλά να πούμε και κάτι άλλο Μπορείτε επίσης να τους λέτε Γιατί έχετε πρόβλημα Με το έθνος Είστε ανέστοι Φυτρώσατε σαν τα Και τα μανιτάρια Από το έδαφος μετά τη βροχή Μπορεί να είναι επικάτσου, πόκεμον Και τέτοια πράγματα που το ξέρει. Παίζεις με αυτά τα παιχνίδια ε, Γιώργο yeah. η κυρία Τζάνι μου δίνει πάντα πάσα Όταν μιλάει γιατί μίλησε για εκτίμηση Όταν δέχεται ο λαό, ο κόσμο, την ορθή πληροφορία και ναι. όχι την παραπληροφόρηση. Ναι. Γιατί αυτοί είναι θειασότε τη ναι. παραπληροφόρηση, Της παραποίηση, τη της της γνώση και του σκοταδισμού. Η οποία με το λέγει ο Λέγε Φιλεράτη. Έτσι λοιπόν, να μιλήσουμε αλήθεια. πλέον με ιατρικού όρου, επειδή <coughs> το περιέγραψε ε, ω γιατρό στην ουσία η κυρία φέρνει σε ισορροπία στον εγκέφαλο το σύστημα τη ανταμοιβή στο εγκεφάλου. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό νιώθουμε. Αυτά που περιέγραψε, αυτοεκτίμηση, ψυχική ευεξία δηλαδή, γιατί ο ορισμός της υγείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η ύπαρξη ψυχικής και σωματικής ευεξίας, όχι η απουσία. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι επειδή παρακολουθούν λοιπόν, και ξέρουν την ελληνική πέτρο, δεν λέγεται ξεκολουά, λοιπόν, λέγεται ξεπροκτώ. Γιώργο, άσε μη χαμηλώγεις τη συζήτηση Δεν τι χαμηλώνω Δεν ξέρεις τι κάνουμε εδώ λοιπόν, Εδώ, εδώ ναι. λοιπόν Απευθυνόμαστε στου ακροατές Οι ακροατές πρέπει Εδώ που ερχόμαστε εδώ Και ε, ε, δαπανούμε χρόνο Τα βράδια μετά από τις δουλειές μας Πρέπει να έχουμε και αποτελεσματικότητα Οι ακροατές μας λοιπόν πρέπει να, να πάρουν Τη σκυτάλη Των λεγόμενών μας Των απόψεών μας Παρακαλώ. Οι οποίες είναι ξεκάλλα καθάριες επιστημονικές απόψεις και να καταδικάσουν τις ψευδείς δηλώσεις και διαδόσεις των πολιτικών ή τις αποκρύψεις και τις μεσαιωνικέ σκοταδιστικές τους πρακτικές Ωραία. και να διαδώσουν τη γνώση την οποία εμεί απόψε εδώ και κάθε βράδυ καταθέτουμε. Μάλιστα. Και εφόσον μιλήσαμε για Παλαμά εγώ θα θυμηθώ τον άλλο το στίχο που λέει ότι και αποφθήνομαι στου ακροατές για να το πάρουν ως αξίωμα. Παρακαλώ. Αν σε ρωτούν, είσαι καλά. <coughs> Τι κάνετε, πώ είστε, λέει ο παλαμά. Μην απαντάς είμαι καλά, αλλά γκρεμίστε. Έτσι. Και μπράβο, θέλει. Μπράβο, πού το Το γκρέμισμα, μισό λεπτό, Γιώργο. Το γκρέμισμα νου, καρδιά και χέρι. Για να μην γκρεμίσει και τα σωστά. Και να Έτσι. προχωρήσω πιο κάτω για να πούμε για την απόκριση της γνώσης του Παλαμά. Παρακαλώ. Κάλιο φυτρώστε αγριαγκανθιές. Κάλιο ουρλιάξτε λύκη. Κάλιο φουντώστε ποταμί. Κάλιο ανοίξτε τάφι. <κυρίζει> και δυναμή τη βρόντιξε και σιγοστάλαξ αίμα. Παρά σε πύργους οι άρχοντες, και σε ναού το ψέμα. Έτσι. Οι ναοί του ψέματος λοιπόν που βρίσκονται στη Βουλή και στα που μύθια... δεν είναι των Ελλήνων είναι των άνθελήνων πώς γίνεται αυτό τώρα αφού έχουν Η εψηφιστεί. Οι ναοί του ψέματος λοιπόν που είναι στα Μούμου Ε και σε αυτούς οι οποίοι Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή και συνεχίζουν το σκοταδισμό. Και χρηματίζονται από σαν το σώρο. Ακριβώ. Πρέπει να αντισταματήσουμε εμεί, αλλά με τη συμμαχία των ακροατών μα. Να μην πηγαίνουν χαμένε οι διαλέξει μα και οι τοποθετήσει μα τα βράδια εδώ. Θεωρώ Φερμή ότι στο μέτρο του δυνατού. προ το, το αξιοσέβαστο <κυ> κοινό που μα ακούει. Δηλαδή, ξέρεις... να το επισημάνω αυτό που είπε ο Ανδρέας, ναι. με δύο προτάσει να του μείνουν σαν παράκληση. Παράκληση και των δυο μα Των λεγωμένων μας Το περιεχόμενο ναι. Να το κοινοποιούν Στις συντροφιές του, Στα γραφεία του, Στα καφενεία τους Ακ, Κυρίως στα παιδιά τους Να το συζητάνε Με την νεολαία μας Που την, που την, την αποχαυνώνουν εκμαυλύσει. Και την εκμαβλίζουν Το ένα και το άλλο Να αποφασίσουν να αντιδράσουν Ακριβώς αυτό. Να αντιδράσουν ναι, με χίλιους τρόπους. έχουμε τη δυνατότητα. Θα στον πω τον τρόπο. <clears throat> το έχω πει όταν μιλούσα στη Μακεδονία. Πεθαρή. Έρχεται παραδείγματος χάρη ένας πολιτικός, οποιοδήποτε κόμματος. Ναι. Τον καθίζουν στο καφενείο ευγενικά κατά τα άλλα και τον ανακρίνουν. Για ποιο λόγο πληρώνουμε έμφυα, για ποιο λόγο μα μειώσατε τι συντάξει, Αυτό θα πει ότι χρωστάμε τα δικά του, ναι. το χρέο. Το... Λοιπόν, θα του πούνε ότι το χρέο είναι παράνομο προϊόν διαφορά και το Και αν δεν μπορούν, του έχω πει στη Μακεδονία, να τα φέρουν βόλτα με αυτόν, να φωνάξουν εμά, να του ανακρίνουμε εμεί. Λοιπόν, μία ερώτηση. Αυτό μπορεί να γίνει και στα χωριά γίνεται, γιατί άμα πα σε ένα καφένιο είναι 50%, 200 μαθημένοι στην Αθήνα, που να γίνει αυτό. Που είναι τα 7 εκατομμύρια μαζεμένα Δηλαδή πρέπει γίνεται, να βρεθούν και κυρία, άλλοι τρόποι επικοινωνίας Στους χώρους, στα καφενεία, στα σπίτια Να διαδοθεί αυτό Διότι οι επιστήμονες Οι οποίοι έχουμε δουλέψει Για να πούμε αυτές τις απόψεις Για να κανείς. καταθέσουμε αυτά τα οποία Απόψε και όλες τις βραδιές και Δεν, δεν τα διαφωνεί χρόνια κανείς. Έχουμε μελετήσει και έχουμε διαβάσει Πάνω από 40 χρόνια Μέρα και νύχτα Και δεν σκοπεύουμε και δεν στοχεύουμε σε τίτλους ούτε υπουργικούς ούτε βουλευτικούς Μα Δεν πάει τίποτα χαμένο ειδικά από εδώ Εκείνο αλλά Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα Πρέπει να ξέρουν οι, οι ακροατές μας Εκείνο όμως το οποίο θα κάμουμε είναι με βεβαιότητα Όποιος έρθει ο επίδοξος Έλληνας Ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία για να επιβάλλει δημοκρατία να με ελληνικά χαρακτηριστικά θα είμαστε εμείς όμως δίπλα που θα ελέγχουμε την πορεία του Οι επιστήμονες εννοώ Οι επιστήμονες και ο λαός να όλος να, να μην επαναπάβονται Κοίτα εγώ από τι ξέρω και ξέρεις ότι ξέρω ε, Ξέρω ότι οι ομάδες κινούνται, πατριωτικές ομάδες πάντα mm -hmm. Και ακομμάτιστες που γνωρίζω πολλές Συμμετέχουν φίλοι mm -hmm. διάφοροι σε διάφορες συνιστώσεις mm -hmm. Εάν αυτό όταν έρθει η ώρα συμπράξουν όλοι αυτοί Όχι δεν είναι πολιτικά, με τον τρόπο που το λ Μακάρι Εμείς εμεί εδώ δίνουμε το αίμα μα, ξέρει. εγώ τουλάχιστον, η Μαρία ξέρει. Πιο μαδικό άτομο δεν υπάρχει. Ε. Δηλαδή... Μα έφτανε προχτέ εδώ, 5, 6, Ήταν η Μαρία εδώ. Κάναμε τη συνεργασία με τον κολέγιο Λέγιο, τα ξέρει, με τον Νίκο Τον Κατσάρο κλπ. Δηλαδή, προσπάθειε κάνουμε πέραν το δυνατοτήτων μας ε, εδώ, ε. εμείς Γιώργο, νομίζω το ότι εξής, κάτι για τους μένει, Είσαι, ότι ότι κάτι μένει. κάθε μέρα ή σιγά σιγά. Ότι εάν λοιπόν έρθουμε στην, ε, ε, στην ε, ε, αυτή την ευχάριστη μέρα τη ζωή μα τη ανεξαρτησία, της ελευθερίας της Ελλάδος και να λάβουν Έλληνες για να διοικήσουν αυτή τη χώρα οι γιατροί, οι γεωπόνοι, οι φιλόσοφοι οι οτιδήποτε θα είναι δίπλα σε αυτή την κυβέρνηση να αντισυμβουλεύουν, συμβουλεύουν, να τη στηρίζουν και να την ελέγχουν για την, για την πορεία. Δηλαδή, ο τρόπο καλλιέργεια τη γη, το μέτωπο των επιστημόνων τη χώρα και του απόδημου ελληνισμού, έχει του καλύτερου γεωπόνου, οι οποίοι θα δίδουν τα φώτα του στο πώ πρέπει να καλλιεργείται η γη. Το πώ πρέπει να γίνονται οι εκτροφή των ζώων στην κτηνοτροφία. Ναι, αλλά η αυτά είναι ένα περαιτέρω βήμα, Ακριβώς. αφού προηγουθούν άλλα πράγματα. Να Λέει να πω... εδώ ο Χριστό από Θεσσαλονίκη αυτό που λε τώρα. Μισό λεπτό. Ξέρει γιατί το λέω αυτό. Ναι. Διότι κάποιοι μπορεί να πούν και έχει υποθεί αυτό ότι κι αυτοί που θα έρθουν. Οι ίδιοι θα είναι, θα διαφθαρούν. Αυτό, αυτό. Η ασφαλιστική δικλίδα η, είναι αυτό, οι επιστήμονε. Ναι, αυτό, αυτό είναι το μέτωπο. Κάποιοι, μεγάλο... όχι όλοι. Όταν λέμε λέξη επιστήμονα, κάποιοι. Γιατί είσαι επιστήμονα η Μαρία, <στον> αλλά δεν ανήκει στην κάστα Είπαμε των άλλων. το μέτωπο των επιστήμονων, Για του ακροατέ το λέω. Αυτό λέμε. Το μέτωπο των επιστήμονων που έχουμε εμεί εδώ και είμαστε. Δύο εκπρόσωποι απόψε από τι χιλιάδε που ανήκουν στο μέτωπο. Μάλιστα. Είναι οι επιστήμονε που σέβονται τη δεοντολογία τη επιστήμιση. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δεν είναι καθεστώτικο επιστήμονε. Δεν αυτό, είναι καθεστοτική επιστήμονε αυτή ναι. που χρησιμοποιείται. <κυρίζει> Και ο όρο για να επενθυμίσω για του ακροατέ μα καθεστώτικο επιστήμονε ετέθη, τον χάσαμε δυστυχώ μα έφυγε ο καθηγητή τη Ιωπωνική Λεονίδα Λουλούδη. Στα συγράμτά του. Καθορίζει τους επιστήμονες Λοιπόν που συνεργάζονται με τις εκάστοτε Άνομες και παράνομες κυβερνήσεις Λέγονται καθιστωτικοί επιστήμονες Λοιπόν εδώ ο φίλος με και λέει Χάνουμε το χρόνο μας να γκρεμίσουμε το παλιό κακό ανθελληνικό Και δεν μας μένει χρόνος να οικοδομήσουμε Το νέο ηθικό και ελληνικό Τον, Για... ενημερώνω, τον ενημερώνω Ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση okay. Και Α. θα εκπλαγούν Όταν θα έρθει η στιγμή Πάμε να διαλματάκι Γιατί να πιούμε και ένα νερό Και να ραμίσουμε λιγάκι Και επαναρχόμαστε She loved to love Από δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστον Μαρία, δεν πειράζει. Άστον ναι. Α το παιδί μου, δεν πειράζει, μιλάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανδρέας Γιαννουλόπουλο εδώ. Μαρία Τζάνι, γιατί οι Έλληνε, υπάρχει ένταση, η οποία δεν είναι τη στιγμή αυτή. Είναι μόνιμη και απλά βγαίνει από εδώ και το ξέρετε όλοι καλά. Λοιπόν, ήθελα επίση να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ο κύριο Βαγγέλη Παθανασίου. Όχι μόνο από την ΝΑΣΑ αλλά και από την της Αμερικής, αλλά και από την αντίστοιχη ΝΑΣΑ της Ευρώπης, όταν θέλανε για να έφτασε το όχημα να, να πάει στον κομίτη η επιχείρηση Ροζέτα πέρυσι. Για την το οποία ο Βαγγέλης έκανε. Ναι, υλικό, έκανε τη ε, μουσική. μουσική και, δηλαδή. και είπαν ότι η μουσική του. Ε, συνέβαλε στην επιτυχία του εγχειρήματος που ήταν πάρα πολύ δύσκολη λοιπόν όλη η Ευρώπη συνέβη να, να, να ταξιδέψω εκείνο το καιρό έξω άκουγες ακόμα και στα ταξί που σε παίρναν και είχανε ραδιόφωνο τη μουσική και η Αμερική και παντού να μου πείτε ποιος <συσχε> κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός η τηλεόραση ανεφέρθη στο γεγονός Πώς πρόβαλαν αυτή τη μουσική, είναι ένα τέκνο της Ελλάδος. Ποιο. Λοιπόν, ποιος πρόεδρος δημοκρατίας ποιος. τον πιο τιμημένο εν ζωή πολίτη του πλανήτη που είναι ο Βαγγέλης του Παθανασίου σκέφτηκε να τον τιμήσει ποιος. Ποια κυβέρνηση σκέφτηκε να τον τιμήσει καθιονδήποτε τρόπο Ποιο είναι, μωρέ, ποιος δίμαρχος συγγνώμην, μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον τιμησε, τον πιο τιμημένο πολίτη εν ζωή του πλανήτη Για ποιον γιατί... μιλάς τόση ώρα μωρέ Πες ένα όνομα Είπα τον Βαγέλη Παπαθανασίου Α, ε, Και εγώ νόμιζα του έλεγε για τον Αντετοκούμπο Και τον Αφρή που ε, δέχτηκε παρακαλώ. ο Προκόπης Σε παρακαλώ Λοιπόν γιατί, γιατί ο κύριος Παπαθανασίου Που τιμά την Ελλάδα Ο πρώτος στη τάξη Πρέσβης του Ελληνισμού Λοιπόν Δεν Δεν είναι τίποτα άλλο παρά Μια Αταλάντευτη Αταλάντευτη Ελληνική Πατριωτική συνείδηση Επομένως Δεν τους απασχολεί Τους είναι και επικίνδυνος Εγώ θα σε δεσμεύσω από αέρος τώρα Επειδή ξέρω θα πάνε το συναντήσει σε λίγες μέρες θα Βγείτε στον αέρα Από εκεί που θα πας Τελεία. Το λέω τώρα για σε δεσμεύσω Εάν γένετο για τέτοια τιμή στην Ελλάδα όπως έγινε στην Ευρώπη και στην Αμερική για τον κύριο Παπαθανασίου γνώριζε και γνωρίζει, γνωρίζουν οι κατοχικές κυβερνήσεις ότι ο κύριος Παπαθανασίου θα έκανε και δηλώσεις πατριωτικές για τη χώρα μας και για την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το απέκρυψαν και αυτό το γεγονός που τιμά την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη τη. Είναι της και άλλο λόγο. Και, και αυτό είναι ο κυριότερο λόγο γιατί θα μιλούσε ότι η χώρα μα, η Ελλάδα μα είναι υποκατοχή και ω πατριώτη λοιπόν. Μα έκανε τέτοιε δηλώσει. Εδώ, εδώ έχει κάνει Και Ακάνε. εδώ δεν έκανε. Γι' αυτό και, και, δεν, γι αυτό και δεν τον τίμησαν και οι κυβερνήτε. Εδώ, εδώ, εδώ και έκανε δηλώσει. Ο... Και είπε ότι είμαστε 17 αιώνε υποκατοχή, είπε. Ναι. Πέφτει έξω κάτι χιλιετίε. Εσύ. Και ο άλλο λόγο είναι το παιδί δεν έμενε στα ο Βαγγέλης, γιατί τον γνωρίζω κι εγώ, η Μαρία και φίλοι Εμείνε στα πατήσια Και ω εκ τούτου σου λέει αφού δεν μένεις στα εξάρχεια π, Πώς θα δεν είσαι και σκουρόχρωμος Είναι ανοιχτόχρωμος ο Βαγγέλης Έχει λίγο μουση Θα σε κάτσουμε να σε τιμήσουμε τώρα Καταλάβεις τι θέλω να πω Έτσι μπράβο Λοιπόν, παρακαλώ κυρία μου Κοίταξε να σου πω κάτι Είναι τόσε οι πληγές οι πληγές αυτή τη χώρα που τις προξενούν και τις αφήνουν εμάσουσες, εκτεθειμένες στις μολύνσης. Mm. Όπως είναι ο Βαγγέλης ο Παθανασίου και ο κάθε μεγάλος μας επιστήμονας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως είναι τα παιδιά μας που παίρνουν πρωτιέ στο εξωτερικό, όπως είναι τα παιδιά μας που φύγαν και κάνουν ουρές οι Γερμανοί πολίτες να τους δουν οι Έλληνες γιατροί που πήγαν εκεί και κάτι που δεν το λέμε, που δεν το λέμε. Λοιπόν, έχω να πω ένα πράγμα. Την ίδια ακριβώς εγκατάλειψη έχουν οι αρχαιολογικοί μας χώροι, εκτός από μερικούς που ενώ υπάρχουν εγνωστό, άλλοι εγνωστό, ναι. πάρα πολύ σημαντικοί που θα, και θα δίναν και περισσότερα λεφτά αλλά δεν τους, θε, δεν τους θέλουν γιατί, γιατί με αυτούς πρέπει να αλλάξει και η πλαστογραφημένη ιστορία που διδάσκουν για τον ελληνισμό πρέπει να αλλάξουν η φαλκίδευση των ενιών της ελληνικής γλώσσης για όλες αυτές τις αξίες και πάνω απ' όλα για τους θεσμούς που τους έχουν πλαστογραφήσει, Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, αυτή η χώρα είναι εντελώς ανοχήρωτη και είναι, ακούστε, ακούστε με, Σ' αυτό που λέει ο άλλος μεγάλος μας ποιητής νομπελίστας, ο Ελίτης, χαγάνοι ορνεοκέφαλοι καραδοκούν. Σκυλοκίτες και νεκρόσιτοι και κοπροκρατούν το μέλλον της Ελλάδος. Και αφού αυτά έχουν ελεχθεί τόσα χρόνια Μαρία και το λέω ρητορικά εγώ γιατί οι φίλοι εδώ γράφουν διάφορα Σήμερα δεν υπάρχουν και τέτοια κεφάλια, τέτοια, τέτοιες προσωπικότητε στην ελληνική α... γραμματεία αν το πω έτσι Πώς θα κάνουμε ένα έβμα μπροστά, τι θα γίνει εδώ άλλος λέει πατριώτες είναι αρκετοί Κανεί δεν ξέρει υπερησιονισμού, εκεί παίζει το παιχνίδι και όλα αυτά. Στα λέω συμπυκνωμένα. Δηλαδή, Γιώργο, επειδή μίλησε πώς θα για θεσμούς... λειτουργήσει το έργο, εκεί είναι η πλακα. Επειδή mm -hmm. μίλησε για κατάργηση των ελληνικών θεσμών η κυρία Τζάνη, mm -hmm. πρέπει να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι πριν δύο χρόνια περίπου, εκτός των άλλων η κυβέρνηση του Τσίπρα, mm -hmm. εκτός των άλλων, mm -hmm. ναι, προέβη και σε μια άλλη ιεροσυλία Όπως Άλλαξε το όνομα της Τρόικας Και το, την έκανε θεσμούς Μπάμω. Επειδή λοιπόν θεσμός Για τους ακροατές μας Βγαίνει από το ρήμα τήθιμη Που λέει βάζω κάτι σε λειτουργία Και ωφελεί την ανθρωπότητα Όπως πραγματοσχάρη οι Ολυμπιακοί Αγώνες Δοκιμάστηκαν Ωφέλησαν την ανθρωπότητα Και υιοθετήθηκαν Δημιουργήθηκε το σχολείο στο Μεσαίωνα και ωφέλησε και έγινε ο θεσμός του σχολείου, έγινε ο θεσμός του γάμου και ούτω καθεξής. Τι μας είπε η κυβέρνηση του Τσίπρα στην ουσία, ότι η Τρόικα πέντε χρόνια με Γιωργάκη, με και Αντωνάκη ναι. και λοιπά, μας πάρα πολύ και, την, και την αναβαθμίσαμε σε θεσμούς, δηλαδή κάτι θέσφατο, κάτι Θεϊκό κάτι, δια... κάτι το οποίο δεν μπορεί Α... Άγραφη νόμη ναι. Που δεν μπορείς να το παραβιάσεις Και ακούω δημοσιογράφους ναι. Οι οποίοι λένε Λέει ένα λεονταρισμό Ένας υπουργός Ο συνήθως ε, ξέρετε δεν θα, δε θα υπακούσουμε εμείς ε, Στην εντολή Ξέρω εγώ της ε, δε, δε, και, λέει, και λέει με φόβο Δίθεν ο δημοσιογράφος Να πως περνά τα μηνύματα Μα Και οι θεσμοί κύριε Υπουργέ μου Τι θα πούν οι θεσμοί Δηλαδή τι θα πούν οι θεοί, οι θεοί ναι. Αναβάθμισα λοιπόν Την Τρόικα σε θεσμούς Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο έκαμε η κυβέρνηση του Μα γι' αυτό μιλώ και λέω για φαλκίδευση της γλώσσας και το δράμα είναι ότι τσακίζοντας τη γλώσσα έτυπεραιτέρω σε σημείο που να μην έχει άλλη πια δυνατότητα έτσι όταν όλη, όλη η ανθρωπότητα ισάγει αρχαία ελληνικά στα σχολεία της ή καθιστά την ελληνική γλώσσα δεύτερη επίσημη όπως ξέρουμε λοιπόν εμείς εδώ την θεωρούμε επικίνδυνη και άχρηστη λοιπόν και αυτούς τους ανεχόμαστε και τους πληρώνουμε αδρά όχι να κυβερνούν αλλά να μας εξαθλειώνουν και να προκαλούν εθνοκτονία εν εξελίξη στον λοιπόν. ελληνικό λαό εδώ ένας φίλος έχει ψευδόνιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Λέει, εδώ λένε pigs ουρούνια δηλαδή, είναι τα αρχικά όπω ξέρεις, τέσσερις χώρε και κανεί δεν αντιδρά. Ούτε από εκείνε τι χώρε. Δηλαδή κάπου έχει. Και επειδή λοιπόν. Το Βαρουβί είναι πολύ ξερογό οργανωμένο, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω πώς να το. Και πω. Πω. επειδή λοιπόν μα εξαθλειώνουν, που λέει η κυρία Τζάνη η εξαθλίωση και η φτωχοποίηση οδηγεί στο συμπέρασμα το ιατρικό που έγιναν τελευταίες έρευνες ότι η φτώχεια και η ανεργία ευθύνεται για το 50% της αρρώστιας και της νοσηρότητας. Οι άρρωστοι λοιπόν, οι άνεργοι αρρωσταίνουν πολύ συχνά και άμεσα και έχουμε το 50% της νοσηρότητας. Αυτό να το δούμε και να το συνδέσουμε με το καινούριο ντοκιμαντέρ που είχε η r και συγχαρτήρια για την πρωτοβουλία Πιο... πριν τρει 4 μέρες περίπου ναι. η έρτρια είχε ένα ντοκιμαντέρ ναι. από την Ινδία ναι. που δηλώνει ξεκάθαρα και με στατιστικές και με στοιχεία ότι έχουμε κάθε μισή ώρα μια αυτοκτονία ενός αγρότη Ινδού και μιλά και η καθηγήτρια της πυρηνικής φυσικής και ακαδημαϊκός στην Ινδία yeah. η πρώτη διδάξασα όσον αφορά το μέτωπο των επιστημόνων στην Ιφίλιο γιατί αγωνίζεται 30 χρόνια, έχει το μεγαλύτερο μέτωπο επιστημόνων όπως το δικό μας που γεννήθηκε εδώ και 5 χρόνια όμως μόνο okay. και αγωνίζεται για να σώσει το λαό της και έχει καταφέρει να... Μειωθούν οι, οι αυτοκτονίες και οι θάνατοι στην Ινδία κατά 50% τουλάχιστον και ο πόλεμος μένεται στην Ινδία με τις εταιρείε οι οποίες έχουν οδηγήσει στην φτωχοποίηση και στην οικονομική κατάρρευση των αγροτών έτσι ώστε να αυτοκτονούν καθημερινά κάθε μισή ώρα μία αυτοκτονία αγρότη. Ερώτημα, είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς ένα αγρότη να πεθαίνει από την πείνα. Ελάτε. Αν θυμηθούμε λοιπόν τον. Αν δεν έχει αυτός να κάτι τον... που τα παράγει, ποιος ο οποίο ήταν από του πρώτου, ίσω, που έγραψε τα πρώτα, τα πρώτα εγχειρίδια της οικονομίας. Ναι. Καταγωγή από τα Μεσόγεια. Ο οποίος έλεγε ότι ε. της τη γεωργία και ελιπε τέχνε έρονται δηλαδή σε απλά ελληνικά, ότι όταν ακμάζει η γεωργία όλα τα επαγγέλματα ανθίζουν. Έτσι. Και ερχόμαστε στην, στην σύγχρονη οικονομία. Το ΑΕΠ τη χώρα, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυξάνεται 7 φορές να τα ακούσουν οι ακροατές μας όταν υπάρχει παραγωγή της γης. Γιατί το, το, το, το επάγγελμα το αγρότη δίνει χρήματα σε 7 διαφορετικά επαγγέλματα. Τι μας έκαναν λοιπόν εμάς και τι κάνουν στην Ινδία. Εισάγουμε τα πάντα Ακριβώς. Ανδρέα μου. Μας, ε, ε, ε, ε, με, με τις πολιτικές τους εστέρισαν την καλλιέργεια της γης στην Ελλάδα και όταν σταματήσεις να παράγεις τότε γίνεσαι αδύναμος, τότε. εξουθενωμένος και ο μύθος του Αντέου έχει εφαρμογή που ο Ιρακλής τον νίκησε επειδή του είπε Αθηνά που είχε το μυαλό και τη Σοφία να τον σηκώσει πέντε εκατοστά πάνω από τη γη και όταν, γιατί όταν, όταν γιατί... χάσεις λοιπόν την επαφή με τη γη σου, με την καλλιέργεια της γης και με την μάνα γη, Έχει τότε πλέον δεν έχεις καμία δύναμη, δεν, είσαι, δεν έχεις ρομή, δηλαδή δύναμη και αν βάλουμε το στερητικό αλφα είσαι χωρί δύναμη, Άρρωστο. Λοιπόν, και το εδώ... σημαντικότερο είναι mm -hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Και θέλω οι φίλοι ακροατές και ακροατριές Να το κατανοήσουν αυτό Που είπε ο Ανδρέας Με το μύθο του Αντέου Όλη η μυθολογία μας Έχει διδάγματα Στο και της ανθρωπότητας Ναι αλλά πάνω σε αυτά λέει εδώ ο φίλος Ακριβώς πήγαν το πω πριν από τη μια ένας φίλος σου λέει η Ανδρέα Ότι η Ερτριά δεν κάλυψε το συλλαλητήριο τη Θεσσαλονίκη. Ανθρωπιστικά ντοκιματέρ σαν τη Ινδία είναι για ξεκάφωμα. αλλά το κάνανε εντάξει. Μπορεί, αλλά εμεί εκτιμούμε, πυρο... εκτιμούμε την πληροφορία. Ωραία. Ο ένα άλλο φίλο λέει: Καλά τα λέμε, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει κανένα μπροστά. Πού είναι οι ηγέτε, πού είναι οι πνευματικοί, πού είναι αυτοί που θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Φέτα φέτα, μα πετσοκόβουν. Αυτά λέει ο κ. Τι εννοεί ο ακροατή Γίνεται Έτσι την εννοή, Κυριακή μια διαδήλωση. Να είναι εκεί και τους διαβεβαιώ ότι αυτό πρέπει να γίνεται σταθερά ναι. και σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε... Δηλαδή να μην θεωρούν ότι εντάξει μωρέ θα εκτονωθούν αυτοί και θα κάνουμε τα δικά αυτό μας το εμείς. Αυτό το λέει το κύκλο, το σύστημα το λέει αυτό. Έτσι. Ο κόσμος μπορεί να είναι στον κανάπε του Μαρία, όπως ξέρεις πολύ καλά Ό, και Όχι να φύγουν από τον κανάπε Με την έννοια είναι σπίτι που ακολουθούν είναι ενεργηγόρση πολύ. Εγώ συζητάω αλλά... Είναι ένα κλικ ακόμα που θα χρειαστεί στη, στη, στη, στη Αυτό μπορία, που κατά... με φοβίζει είναι ότι του έχουν αποστερήσει την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας των ανθρώπων, των πολιτών των Ελλήνων. Με αυτή την γελία παιδεία και με αυτόν τον τρόπο δεν καταλαβαίνουν πλήρως τι τους γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν. Εμείς τα καταγγέλουμε όπως ξέρεις. Αλλά... Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς, χωρίς εμένα. εμένα. Γιατί... γιατί θα γίνονται και εγώ δεν θα καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λένε και τι είναι αυτό που κάνουν. Αυτό είναι πάνω και αυτό είπε ο μεγάλος μασπιτής ποιητή. μονάχη έγνοια η γλώσσα μου γράφει ο Ελίτης το άξιον και ο μεγάλος μας εθνικός ποιητή είπε μήγαρης Μί, δηλαδή μήπως διότι μήπως έχω και τίποτα άλλο στο νου μου πάρεξ Ελευθερία και γλώσσα Ελευθερία δεν έχουμε Γλώσσα αφαιρείται Έτσι. Άρα το έργο Έτσι. το ξέρουνε; Βαβέλ Λοιπόν θα προτείνω Επειδή υπάρχει ένταση Και επειδή σε πέντε λεπτούλια θα ξεκινήσει Από την Κρήτη η φίλη μας Συνάντη Παπαμίτσου Τη καινούργια της εκπομπή Της τις έχουμε εύχομαι καλή διαδρομή Ωραία, στου καιρού το διάβα και θα είναι και σε μια άγχο κατάσταση και θέλει η συμπαραστασή μα Να σε ευχαριστήσω. Να έχουμε και χρόνο να την προετοιμάσουμε. Κάνα πεντά λεπτό. Ο Ανδρέας εδώ είναι Δεφεβία από την ομάδα και εσύ. Την άλλη Δευτέρα έχουμε ανοίξει μια συνεργασία με το New York College αγαπητοί φίλοι όπου θα αναγγεί λόγω τις ημερομηνίες κάθε τετάρτη τέσσερις του Μαρτίου Εφτά η ώρα, η Τζάνη, ο Διαμαντάρας, ο Γεωργίου και ο Κωνσταντόπουλο σε πρώτη φάση θα κάνουν <laughs> ομιλίες εκεί, θα πω τα θέματα, θα τα αναρτήσω, αναρτήσω κλπ. Να είστε κοντά, διότι πώς παίζουμε μπαλίτσα εδώ, το γνωρίζετε. Λοιπόν, και από... να μην νομίζουν οι από ακροατές από... ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται και έχει τους, τους πολιτικούς αυτούς και όταν λέμε Ελλάδα ότι εννοούμε... Τα άτομα αυτά. Η Ελλάδα έχει αξιόλογους ανθρώπους και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα οι οποίοι μπορούν να την εκπροσωπήσουν και στην πολιτική και στις επιστήμες και παντού με αξιοπρέπεια και όχι με δουλοπρέπεια την οποία αυτοί οι που κυβερνούν μας δείχνουν στην πράξη. Θέλω πριν κλείσω... Και εμεί ευχαριστούμε και πολύ. Κοντά. Και, καλή και πριν νύχτα κλείσω... Θέλω να πω ότι την uh, κυρία Παπαμίτσου την Άνση, την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει ε, προς την κατεύθυνση της επανελήνησης πάρα πολλές προσπάθειες. Να πούμε ότι ήταν η ε, και ο λόγος που την, έγιναν οι πύλες στο του, έτσι, γινάνε έτσι, έτσι, λοιπόν. Έτσι. Και... Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συμβάλλει και αυτή στην όλη προσπάθεια που γίνεται από τον Αλπέντο Έτσι. Και θέλω να πω ότι επειδή την παραπάνω εβδομάδα είναι και η γιορτή της γυναίκας Ας διοργανώσουμε με τους φίλους μια συγκέντρωση να πιούμε ένα κρασί Ωραία, το κουβουδιάσουμε αύριο οι δυο ναι, να το συντονίσουμε για να ξαναβρεθούμε Θα πάμε γιατί... μόνο, κάτσε τώρα είπε μια τάγκα είναι η γιορτή της γυναίκας μόνο γυναίκες θα πάμε Όχι θα είναι και οι κύριοι Οι άντρες κύρι, μαζί Αφού είναι η γιορτή της γυναίκας Μαρία. Μα ναι αλλά θα είναι εκεί για να τιμήσουν τη γυναίκα Είπα και εγώ να έρθω μια μέρα με τις φίλες μου αμέσως Βέβαια Τι είναι αυτά Βέβαια. Λοιπόν εντάξει θα το συντονίσουμε <laughs> Να είστε καλά <laughs> Εν Ελληνισμό αδερφιά μου Και να μην ξεχνάτε ότι δεν είναι να πρέπει να αποφασίσουμε να δράσουμε Ωραία. να είστε καλά Η θεοί τη Ελλάδος να προστατεύουν τη χώρα τούτη τη χώρα τούτη ας την προστατεύει ο ήλιος της δικαιοσύνης ο υπερίωνας είτε απόλλων, είτε δίας λοιπόν αυτά από τη Μαρία εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους που είναι μέσα. Μη φύγει κανείς. Ξεκινάει η φιλενάδα μου. Η οποία είναι στο... μασάκου ακούει αυτή τη στιγμή και έχει για το... Άγχο τη αυτό, έτσι το δημιουργικό. Να περάσουμε την εκπομπή στο κεντρικό υπολογιστή και σε πέντε λεπτούδάκια θα ακούσουμε την Παπαμίτσου. Και στο καιρού το διάβα η πρώτη εκπομπή σήμερα το βράδυ, και κάθε Δευτέρα στι 10 θα είναι εδώ μου, η φίλη μου Νάντι. Καλή συνέχεια.